Όμω είναι 17. Και με τούτα και με τα άλλα. Χρόνια μας πολλά, ρε παιδιά. Δηλαδή όφωνο, με τα καλά του, με τα κακά του, με την αγάπη σας και το ξανταθεώ Κλείνει τα 17 Άντε παιδιά 18 και να λέει και το ρολόι 8 και 8 Στους 97 και 8 8 και 8, 8 και 7 λέει Το μαράκι είναι εδώ επαναντί μου Ήσουν άνθρωποι από 17 χρόνια Ε, ε, μωράκι Μωράκι, πράγμα Οι γιοκλειώτες που είναι στο 2200, 2200, πραγματική πραγματικοί, μπετά, τσιμέντα, ό,τι θέλετε hey, Στο 2200, 2200 και σήμερα εκεί Εντάξει, μην το στολήσουμε σήμερα πολύ με πινελίκια και άλλα τέτοια και σχολιανά Καλημέρα, σχόλια και σχολιανά, κάθε μέρα σήμερα είναι λίγο πιο τρυφερά τα πράγματα Εξάλλου με τον Πάμπη έχουμε να τα χώσουμε εμείς ούτως ή άλλως. Άκουγα, ε... πριν, άκουγα πριν να σου πω, είχε δύο... Βιο... Ας να πω χρόνια πολλά κι εγώ που, είμαι, χρόνια και... Πολλά. που είμαι και καινούριος στην ε, παρέα. Και τις, ευχές, ε, και τις ευχές. Διότι εγώ είδα την γέννηση του, του Real, ενός α, που τον κατάλαβα πολύ γρήγορα από τη θέση που ήμουνα τότε ότι θα είναι ένας καλός πανταγωνιστής. Γιατί? Γιατί ήταν ένα καλό δημοσιογραφικό προϊόν. Ένα πράγμα το οποίο έλεγες, ρε παιδί μου, επιτέλους έχει κάποιον απέναντι. Αν δεν έχει κάποιον απέναντι, όπω αποδεικνύεται και σε άλλα ζητήματα που θα συζητήσουμε ναι, ναι, ναι, περαιτέρω ναι, ναι. αργότερα βεβαίω, δεν κάνει καλύτερα τη δουλειά σου. Να σου πω και κάτι. Δηλαδή το σκεφτόμουν το πρώτο που ερχόμουν με, το, με τη μοτοσυκλέτα στην ατζέντα τη ημέρα: Γιορτάζει ο Αγαθοκλή, η Αγαθοκλία, ο Αγάπιο, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία. Λέω από τότε το συζητάγαν έτσι. Να γιορτάζει η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία ε, είναι ένα καλό πακέτο. Θυμάμαι όμω, επειδή είπε για τον ανταγωνιστή και τα λοιπά, είτε αυτού που ξεκίνησαν εδώ το ραδιόφωνο, η πρώτη φωνή που ακούστηκε ήταν ο Γιάννη Παπαγέννη. Θυμάμαι την πλάτη που έβαλε ο Χρυσό Μπάρλα και όλα τα άλλα σχετικά. Ε, εγώ άργησα να έρθω. Ήρθα μετά από 8 μήνε περίπου. Και παίρνοντα μεταγραφή από το πιο ακριβό ραδιόφωνο, πρέπει να πω. Αλλά πολύ το γούσταρα να έρθω και ήρθα. Μια ακόμα από που κάνει, αλλά σε καλό μου βγήκε, δεν μπορώ να πω. Θυμάμαι του ανθρώπου που έχουν περάσει από εδώ βάζοντα μπάμπι κάτι που θα έλεγα χωρί να θέλω να υποτιμήσω κανέναν άλλο γιατί και οι δημοσιογράφοι ερχόμαστε, φεύγουμε, μεταγραφόμαστε κτλ. Με ανθρώπου που ήρθαν και έβαλαν την προσωπικότητά του και σημάδεψαν το ραδιόφωνο. Δεν μπορεί κανένα παραθυμάται ότι εδώ η τελευταία στάση του Γιάννη Καλαμίτση. Ήταν τα χρόνια μια ακμή. Του Γιώργου Τράγκα Ήταν εκείνες οι τρελές παρέες που έκανε ο Γιώργος Γεωργίου Δεν θα το ξεχάσω παιδιά ποτέ Ήμουν στο γραφιάκι του, <πα>, του, <πα>, του διευθυντή <διαστήτη. σχετί> Και έχει πάρει τηλεφωνόν τον Για να βγει στον αέρα <σχετί> στι... <σχετί> <σχετί> Στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργίου <Τι τελετα> <Τι> <σχετί> <σχετί> <σχετί> <σχετί> <σχετί> Όπως καταλαβαίνετε Μάλλον έχουμε... δεν ήξερε πού πήγαινε Ήταν φανατικός αγροατής Λοιπόν έχουμε ζήσει πολλά εδώ Και έχουμε ζήσει και τα άγρια και τα καλά και τι αγάπη μα και τι καβγάδε μα. Τώρα, να τα αφήσουμε όλα αυτά γιατί θα γίνει λίγο επεντιακό και αυτό νομίζω ότι άλλο έχει καθήκον να το κάνει σήμερα και έπαιδε στα μικρόφωνα. Για να σου πω, Μπάμπη ότι άκουγα πριν το Μάκη Βορίδιο εδώ πέρα σε μα στον Νίκο Στραβελάκη που το πρωί προσπαθεί να κάνει μια ενημέρωση και αν την πάει να με και νομίζω την πήγε και με το Βορρινέ αλλά και με την Οτοπούλου που είχε προηγηθεί. Η Οτοπούλου ήταν συγκληστική. Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα παρά, θα, παρα... θα παράξει και η είδηση η οποία θα αναμεταδοθεί πάρα πολύ γιατί δίνει συνέχεια σε αυτή την ιστορία που ξεκίνησα μετά την δημόσια καταγγελία της εντό αγωγικών ότι είπε την μπούλιν από τον Κασαλάκη Ναι, αλλά υπάρχουν δύο ζητήματα το ένα είναι ότι η Νοτοπούλου είναι μια γυναίκα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ ε, έχει έχει, έχει το ιστορικό. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το έκαμε νωρίτερα αυτό. Αυτό με προβληματίζει και δεν το κατάλαβα ακόμη. Θα το εξηγήσει γιατί βάλτε. δεν το έκανα νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι είναι ε, θέμα. Δεν το έκανα μέσος. δηλαδή. Είναι θέμα νομίζω κομματικού πατριωτισμού περισσότερο. Α μπράβο, γι' αυτό είπα ότι έχει μια πορεία, έχει μια ιστορία, έχει μεγαλώσει ένα σπίτι. Όλα μετράνε. Όλα μετράνε. Όλα ματράνε. Δεν να σου πω για το Βορείδι; αλλά αφού πιάσαμε την, το πούλο Τι να πεις για το Βορείδι; Τι να πεις αυτό που είπε να κάνουν... Ένας άνθρωπος δυστυχεί να... σε μια θέση Είπε ο άνθρωπος τώρα. όμως να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα Στο νοσέ. Πει, το, τι να πει Δεν είπε Γιώργο αυτό τον βλάκα που βάλαμε εκεί και δεν ήξερε αυτό αλλά και αυτόν το βάλανε προσωρινά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι ένα ένα κανονικό, λοιπόν. ως ένα, ως, είναι, ως. είναι κανονικό Ένα λεπτά, λοιπόν, γιατί άμα αρχίσουμε ο Βλάκας ο ένας και ο Άφλιος ο άλλο και ο τρίτος ο Μπαγκάς Όχι, okay, εγώ, εγώ λέω τι είναι, λέξεις, τη, τη λέξη που δεν χρησιμοποιεί ναι, ο Μακής ναι, Βορύδης Εντάξει, προφανώς και ο Βορύδης επειδή ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα εκφράζεται με πλήρη και καλά ελληνικά και τα, λοιπά, και τα Πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε, ε, ρίχνουμε για κανάμπινελή και τώρα σε δημόσιο λόγο ας πούμε να τον κατεβάσεις στα καντήλια δεν γίνεται. Ναι, και να σωστό. τα φορτώσεις βέβαια στο γραμματίδι πάλι δεν γίνεται Έτσι Ναι αλλά και ο άλλος πως το λέμε δω, ξέρ, Ένα ευγενέστατο παιδί που το άκουσα συνδικαλιστή. Ο οποίο και αυτός έμεινε άναυδος Ότι την έχει τελικώς την, τη δυνατότητα Γιατί και εμείς εδώ χθε, πήγαμε σε άλλους δρόμους Γιατί μας πήγαν σε άλλους δρόμους ναι, με δύο Ότι δεν άλλο. έχει και πρέπει το δασαρχείο Να κάνει τη δουλειά τώρα, του Επειδή τη ουσία τι έχει γίνει Είδαμε το ατύχημα με το σιδηρόδρομο, πήγε και καρφώθηκε ένα δέντρο στο πρώτο βαγόνι εκεί που είναι ο μηχανοδηγός Το οποίο θα είχαμε ένα σοβαρότατο εργατικό ατύχημα Και έχει. θα μπορούσε βέβαια να έχει και πολύ χειρότερες συνέπειες γιατί... Έτυχε να είναι έτσι, θα μπορούσε να είναι κάποιο αλλιώ. Μην, μην περιοριστούμε στην εικόνα. Και ξεκινάει μια διαδικασία του τύπου ποιο έχει την ευθύνη για να κόψει το δέντρο. Ελά. Ε, μετά ξεκινάει ο κύριο Δαματί που είναι το πρόεδρο, να λέει: φτιάξαμε ένα οργανισμό εστει, λέει, μάλιστα και ενημέρωση, αργά το βράδυ προχτές και τα λοιπά. Θα φτιάξουμε ένα οργανισμό Ελάς. ο οποίο θα έχει την προτεραιότητα να κόψει. Και βγαίνει λακάκες, ο κυλακάκι, ο υπουργό, παρακαλώ πολύ, και ρίχνει ένα τρελό άδειασμα γιατί περιατού πρόκειται. Ένα τρελό. Άδειασμα ε, στη διοίκηση του ΩΣΕ, συνολικά, γιατί λέει αυτό ο νόμο υπάρχει από το 79. Μα και ο άλλο ο διευθύνων σύμβουλο που είναι παλιό του ΩΣΕ και ναι. τον έχουν εκεί, γιατί προφανώ δεν βρίσκει και κανεί άλλο δεν έχετε να πάει πλέον εκεί. Πώ το λένε, Μαρέα? Τερεζάκης Ο Τερεζάκη. Λοιπόν, αυτό είπε ότι έχουμε αρμοδιότητα εμεί τόσα μέτρα στι γραμμέ. Το λογικό το δηλαδή. Αυτό που, έτσι. Έτσι. αυτό που λέγαμε για εμεί, μα είναι δυνατόν mm. να μην έχει αρμοδιότητα ένθεν κακήθεν των γραμμών. Ναι. Τώρα, ακούστε εδώ να δείτε, για το αν υπάρχει, δεν υπάρχει, έτοιμα και τα ρέστα, υπουργική δήλωση, έτσι, για να καταλάβετε το μέγεθος του Μπάχαλνου. Υπάρχει ένας νόμος από το 79 που λέει ότι υποχρούνται να καθαρίζει εκατέρωθον 10 μέτρα. Ο... ο σιδηρόδρομος. Ο σιδηρόδρομος, Μάλιστα. Συμμορφ... χωρίς προ ρωτήσει δασική προς υποδείξεις όταν αυτό απαιτείται Ά, Α, Α, ναι. δεν υπάρχει ε, εξ όσων κοιτάξαμε κάποιο αίτημα ναι. του ΟΣΕ για οποιοδήποτε καθαρισμό μα και ο Τερεζάκης Τερεζάκη δεν τον είπαμε τον άνθρωπο ναι. Ωραία. και αυτός είπε ότι είχαμε μαρκάρι το δέντρο δηλαδή το ξέραμε ότι είναι εκεί και είχαμε σκοπό να το κόψουμε δεν είπε ότι δεν μπορούσαμε και θα περιμέναμε τον δασάρχη. Ναι, αλλά ξέρει, ένα... αυτό το λέει ο Δευτέρα Ο πρόεδρος λέει κάτι άλλο, θα φτιάξουμε και ένα οργανισμό, βγαίνει ο Υπουργό, ναι. τον αδειάζει, βγαίνει ο Βορείδη πριν από λίγο, τρεβελά και λέει: Α κάνουν καλά τη δουλειά του. Τώρα η αλήθεια είναι, και συγγνώμη που το βάζω σε αυτό το πλαίσιο, επειδή δεν είμαστε μια χώρα η οποία ζει σε μια γυάλα και θεωρητικολογία και τα αρέστα. Είμαστε μια χώρα που θρυνεί τα τέμπι. Bravo. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία περπατάει στο δάσος όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ. Έχει 58 καρφιά το μνημείο των τεμπών. Νομίζω ότι, α τι άλλο ρε παιδάκι μου, ένα επίπεδο σοβαρότητας στο τι λέμε και τα, πώς θα διαχειριζόμαστε, έπρεπε να υπάρχει. Γιώργο θα επαναλάβω, θα επαναλάβω ότι είναι λυπηρό 10.000 φορές, διότι ο ΣΕ είναι μια από τις αρχαιότερες επιχειρήσει. Έχεις δίκιο. Η Ελλάδα απέκτησε σιδηρόδρομο, ό,τι ήταν ο σιδηρόδρομος τότε Μεταξύ των πρώτων κρατών, ο σιδηρόδρομο για την τότε Ελλάδα που είχε τη δημοκρατία, είχε κοινοβουλευτισμό, ήταν ένα απαραίτητο εργαλείο ανάπτυξη. Όταν έχει τέτοια ιστορία και δεν τη σέβεσαι ούτε καν αυτή την ιστορία, κάτι δεν πάει καλά. Και βεβαίω τώρα δεν είναι η ώρα να τα λύσουμε όλα, αλλά τέτοιου είδου καταστάσει, ε, νομίζω ότι κάτι λένε για το ότι ο, δεν θα κοιτάξει μόνο το τι θα πει στη Θεσσαλονίκη, θα κοιτάξει ότι πίσω σου δουλεύει ναι. το σύμπαν όλο. Πάντω τώρα και δεν το λέω, ίσα ίσα, Στον άνθρωπο έχω και προσωπική συμπάθεια, α πούμε, τον κύριο Γραμματίδη, γιατί είχε ασχοληθεί και με τι ΕΟΝ. Ναι, είναι εξαιρετικό άνθρωπο. Απλώ τώρα τον βάλανε. Δεν το... ήξερε αυτό. Έχει, ένα, δεν έπρεπε υπάρχει. να μιλήσει κάτι γνώμη. Κατά... Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ρε παιδί μου και προσωπική ευθύνη. Λε εσύ τον βάλανε και τα λοιπά. Γιατί τον βάλανε, Γιατί για παράδειγμα, όπω λέω εγώ τον εστερό συμπαθή ή τον ξέρανε από την προεδρία του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Ένα άνθρωπο κάνω. Θέλει λίγο δουλίτσα για να ξέρουμε τι λέμε. Πώ να το κάνουμε, δηλαδή. Πρέπει να ξέρει τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Και αν δεν ξέρει, ρωτώντα πα στην πόλη. Δηλαδή, ρωτά αυτού που έχουν προηγηθεί, ε, ανθρώπου που έχουν περάσει όλη του η ζωή στο σιδηρόδρομο, ακόμα και αυτού που πιθανόν να θεωρεί ότι έχει απέναντι. Του συνδικαλιστέ. Οι συνδικαλιστέ το ΟΣΕ, και το θυμίζω γιατί εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο, είχαν προειδοποιήσει. Ότι θα γίνει κάποια πάρα πολύ άγρια στραβή. Και νομίζω ότι πρέπει να το θυμάστε. Ο Κώστας, ο γεννηδό είχε φιλοξενηθεί πολλέ φορέ στο στην πρωινή ζώνη στο γύροτο μπάλει που προηγούμενο στο 68, σεμά εδώ, με την αγρία τριάδα και τα λοιπά. Ναι, αλλά και είχε ο Γενδούια προειδοποίης... θυμάσαι τώρα, μια στουπιά και Ο Γενδύνια είχε κινητοποιηθεί όταν είχε γίνει ένα ατύχημα το οποίο εξελίχθηκε σε δυστυχημα, διότι σκοτώθηκε τελικό ένα άνθρωπο που θυμάμαι καλά. Από ένα τρένο το οποίο βγήκε από τη γραμμή του, όχι με μεγάλες ταχύτητες και όλα αυτά τα πράγματα αλλά πάλι από λανθασμένους χειρισμούς που οφείλονται σε λανθασμένες συνεννοήσεις που οφείλονται με τη σειρά του σε κακά συστήματα συνεννοήσεις όπως και αυτό που παρολίγο να συμβεί mm -hmm. διότι τώρα φτιάχνουν ένα κομμάτι εκεί και έχουν μία γραμμή και πρέπει να προσέχουν διπλά και τριπλά Μπορείς να θυμίσεις από πότε το φτιάχνουν mm. Αυτό. Από το 2007. Καλά, τώρα τελευταία το βάλαμε μπροστά πάλι. Νοχιλώ, το φτιάχνουμε από το 2007. Είναι το έργο ε, τη ναι, υπογειοποίηση και γίνεται το 2007. Μα και γιατί δεν υπήρχαν τα συστήματα. Εντάκ, είναι σαν το ρία Τα όσα μάθαμε, τα όσα μάθαμε με το, με το δυστύχημα των το ΔΕΜΠΟΝ. Ε, γιατί δεν υπήρχαν τα, τα Τα συστήματα. Διότι λέγαμε θα τα φτιάξουμε, πέρναμε, κάναμε παραγγελίε. Οι παραγγελίε δεν τελειώναν. Όσε τελειώναν στο μεταξύ, τι κλέβανε κάποιοι και ένα πράγμα. Δεν μπορεί να είναι αυτή η χώρα. Και θα σου το πω όπω το πιστεύω. Δεν πληρώνει ο Έλληνα για αυτή τη χώρα. Ο Έλληνα δουλεύει σκληρά. Τα μισά του τα παίρνει το κράτο. Έτσι, άρα το κράτο έχει μία υποχρέωση με αυτά που παίρνει τα χρήματα κάτι να κάνει. Και αν φύγουμε από τον ΟΣΕ και πάω σήμερα στα φάρμακα. ή και το ΙΟΒΕ. Κάτσε ρε, Μπαβέ, ένα λεπτάκι. Γιατί θα πα από τον Αστάλλο και θα χάσουμε τον Ελληνικό Ε λίγο Το συνηθίζω πάλι. εγώ. Γιατί ναι, θέλω να τα συνδέω μεταξύ του. Όχι, όχι, όχι, ένα λεπτάκι όμω. Επειδή νομίζω ότι από μόνο το θέμα είναι πολύ βαρύ και απολύτω υπαρκτό. Εσύ λες για το κράτος που το... Εσύ πριν από λίγο δεν είπες αυτόν που βάλανε εκεί. Ποιο κράτος. Το κόμμα και το κράτος στην Ελλάδα δυστυχώς έτσι λειτουργεί το πράγμα. Το, το, το κόμμα παίρνει ο λάφυρο στις εκλογές το κράτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, αυτό βαθμό. Αν, αν αυτός που τοποθετείς δεν κάνει τη δουλειά Δηλαδή, ήταν για παράδειγμα υποψήφιο, βουλευτής, πολιτευτή και δεν εξελέγει Καλά δεν είναι η περίπτωση του γραμματίου. δεν για αυτό, για το λέω αυτό. Το επαναλαμβάνω σήμερα που είναι βαριά και δύσκολη η μέρα και έχει γίνει και λίγο πώ να το πω, έχει ε, μην τι άλλο εκτεθεί με αυτά που έχει πει. Δεν ξέρω δεν και αν Υπάρχουν και κάποια μέτρα. Όχι από μένα προφανώ. Αμέ ένα συμματέα να άνθρωπο. Όμω, αν τον βάζει εσύ εκεί πέρα για κάποιο λόγο, τον όποιο, όχι τον γραμματίδα, για να τον εμβολέψει. Μετά βγαίνει και ζητά τα αρέστα του κράτου, στο κόμμα να τα ζητήσει, Μπάμπε, μου τα Σωστό, διαφωνώ. Στο Δεν Σωστό. Διαφωνώ τα ούτε σε ένα Ιώτα. Γιατί δεν πήρε. Δεν διαφωνώ ούτε σε ένα γιώτα ναι. Παραβιάζεις ανοιχτά στήρα μεγαλύτερε okay. των 17 ετών που λέγαμε <χαι> πριν. Διότι δεν θυμάμαι κι εγώ από πότε τα γράφω όλα <χαι> αυτά, <χαι> αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύ χειρότερο το 17, εντός. Εγώ έχω και μία τρέλα με αυτό, γιατί ξέρει τώρα εσύ, τα ξέρει τώρα, δεν μπορεί να μην τα ξέρει. Δεν είναι αδυνατό να μην τα ξέρει. Ακόμη και στο Κομμουνιστικό Κόμμα λέγανε τα παλιά χρόνια που υπήρχε κανονική συζήτηση ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση. Τώρα ψέματα λέγανε βέβαια αυτή από την πλευρά του, αλλά το λέγανε ότι σε ένα κράτο που θα φτιάξουμε κάποτε πρέπει να υπάρχει διάκριση. Δεν υπήρχε σε κανένα σοβιετικό κράτο, αλλά το λέγανε πάντω στη θεωρία και έτσι είναι και η Ελλάδα. Γι' αυτό εγώ λέω, έχω αυτή τη φτιάξη. Τη μόνη εξήγηση που βρήκα ότι παιδιά είναι το κράτο που μοιάζει ακόμη. Στα εκπεπτώτα καθεστώτα τη σοβιετική πλευρά. Εντάξει, κοίτα, είναι γνωστή η άποψή σου και δεν θα την αλλάξει τώρα, επειδή βρεθήκαμε ο, μαζί. Μα χάρη να, να γίνει Ό, κάτι okay. να την αλλάξω. Λέβαια, δηλαδή, όλα... ε, λέω, δεν θα αλλάξει την άποψή σου. Επιβεβαιώνεται δηλαδή συνεχώ. Βρεθήκαμε εδώ πέρα παρέα στα μικρόφωνα του ΡΙΑΛΕΦΕΜ. Για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί, στην κουβέντα. Στην... Αν μπορούσα να συναντήσω κάποιον άλλο και να καταλήξω μοναστήρια. Δηλαδή. Τώρα συνάντησε έναν. Μπορεί να είναι, τώρα σένα, μπορεί να είναι πιο πιστικό από μένα ο κάποιο άλλο. Εγώ προφανώ δεν είμαι. Όμω θα σου πω το εξή. Επειδή δεν νομίζω ότι έχω και μεγάλη ιδέα, ας πούμε, για την πάρτι μου. Στην Ελλάδα, εισήχθησαν εδώ και 2,5-3 δεκαετίες ιδιωτικοποιήσεις. Mm -hmm. Και είδαμε λοιπόν να φεύγουν από την εποπτεία του δημοσίου διάφορα πράγματα. Ο ΣΕ για παράδειγμα είναι ο μισό σιδηροδρόμος Η υποδομή είναι όλη η Ναι, λέω. Ο ΣΕ όμω είναι ο μισό σιδηρόδρομο. Ή η... τα τρένα ε, που τρέχουν πάνω. Δεν, ή... τα πουλήσαμε, δεν τα πουλήσαμε τα τρένα μα στου Ιταλού και πήγανε και πήρανε κάτι καταπληκτικά. δεν πουλήσαμε. φέραν αυτοί, αυτοί οι Να τελειώσω τη φράση. Εμεί τη δυνατότητα να φέρουν σειρμού δώσαμε. Ωραία. Και τι φέρανε. Ναι φέρανε, αυτούς που ταιριάζαν στις γραμμές που έχουμε και στα συστήματα που έχουμε Δηλαδή τρις γενιές πίσω δικές τους Ναι τα ξέρεις καλά μπάμπη μου γιατί πήγανε, ε, ξέρω, πήγανε... Δεν ξέρω. Ε, Να σου πω λοιπόν, πήγαν και πήρανε κάποια βαγόνια τα οποία είχαν ήδη απορριφθεί Είχαν ήδη ε, κρυθεί όσα ακατάλληλα και τα φεραν στην Ελλάδα Στους δικούς τους ιδροδρόμους Γιατί εκείνοι έχουν εξελιχθεί Άστε. κανονικά, εμείς είμαστε πίσω Φέραν αυτά μήπως, γιατί ταιριάζουν. Μήπως επίσης θες να σου, να σου θυμίσω τη στάση του διευθύνοντος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής όταν τον ρώταγαν και ο κύριος δεν απαντούσε σε τίποτα. Ένας Ιταλός γιατί... ήταν, θα τον θυμάσαι φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι, ναι γιατί του είχαν και... πει οι δικηγόροι ότι θα πει κουβέντα διότι ναι. υπάρχει, ένα, υπάρχει ένα έγκλημα πενταφύγια ανθρώπων. Ναι, και δεν απαντούσε σε τίποτα. Ε. Α, απλά το λέω έτσι γιατί... Κάποιο σήμερα... θέλει να το ιδεολογικοποιεί το πράγμα, λέει, το κράτο, ο ιδιώτη. Παιδιά, να πούμε ποιο το κάνει καλά τη δουλειά και ποιο δεν την κάνει καλά, να τελειώνουμε. Τίποτα. <laughs> Υπάρχει αυτό που την κάνει καλά και αυτό ε, που δεν την κάνει. Είτε είναι κράτο είτε είναι, είναι ιδιώτη, εσύ θα κρίνει αυτό το τελευταίο. Ε, είτε, άρα δεν είναι ένα ζήτημα αν θα σου βάλουμε το Κ μπροστά ή το Ι μπροστά, κράτο ή ιδιώτη. Η ουσία έχει να κάνει τη δουλειά καλά. Γιατί τώρα, για παράδειγμα, στον ιδιωτικό τομέα δεν έρχονται οι άνθρωποι που τοποθετούνται στι προεδρικέ καρέκλε. Ακούς τον άλλο λες και δεν, δεν έχει διαβάσει ας πούμε ούτε το καταστατικό που θα λέγαμε στα κόμματα του οργανισμού που διοικείς. Καλά, και καλά, πας στο διάλογο, δεν ρωτά. Πιστεύει εσύ ότι ο Κασελάκη διάβασε το καταστατικό, Όχι, δεν το πιστεύω. Ε, Διαβάζουν το καταστατικό. Θα σου πω και κάτι σε σχέση Κανή με το δεν συγκεκριμένο δεν κοιτάζει τα καταστατικά. Θα σου πω κάτι σε σχέση με το συγκεκριμένο καταστατικό, γιατί σε τρώει. Βλέπω mm. το χέρι σου και ο ποπό σου. Να συζητήσουμε για με... mm. το ΣΥΡΙΖΑ. Το χέρι μου μπορεί. Το ποπός μου ε, δεν είναι. Εμένα. Ε... εμένα. <laughs> είναι μια χαρά που ε, είναι. Εμένα, όταν τον διάβασα ε, εν μέρη το καταστατικό, γιατί να σου πω την αλήθεια. Πιο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από κάνα χρόνο. Δεν έβγαζα άκρη και ήταν πάλι ένα μπέρδεμα τελείωτο και τα λοιπά και τα λοιπά και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Εδώ θέλω να πω ότι κάποιο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ως ένα εγχειρίδιο για να φύγει από την ευθύνη. Όμως όταν βγαίνεις και λες θα φτιάξω μια μια νέα υπηρεσία για να κόβει τα δέντρα χωρίς να ρωτάει το δασικό και βγαίνει. Ο Σκυλακάκη από τη μια και σου λέει: Υπάρχει νόμο από το 79 Είπε και ε, κάτι άλλο. Βγαίνει... Ο Σκυλακάκη είπε ότι από ό,τι τσεκάραμε δεν είδαμε έτοιμα για κοπή δέντρων. Βεβαίω. Ούτε είμαι... αυτό. Περίμενε, Βγαίνε... αυτό όμω είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ναι, αλλά... Χρειάζεται το έτοιμα ή δεν χρειάζεται. Στάσεις, στάσεις, στάσεις, στάσεις. Όταν βγαίνει και λε ότι κάνω το έτοιμα και δεν κόβει η δασική υπηρεσία. Δίνει τη δασική υπηρεσία. Και βγαίνει και ο άλλο και σου λέει: Ναι, ρε παιδιά, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ούτε έτοιμα. Αλλά πέρα από αυτό. Έχει τη δυνατότητα να τα κόψει. Γιατί αν είσαι ο πρόεδρο και άλλο είναι ο διευθύνων σύμβουλο που υποτίθεται ότι πρέπει να δουλεύουν μαζί και βγαίνει και λέει Μα εμεί το δέντρο δεν το ξέραμε. Οι γραμμέ εννοούνται πριν μιλήσουν. Το τσεκάραμε το δέντρο, αλλά είχαμε άλλα να πανακόψουμε και έτσι αυτό λοιπόν, καρφώθηκε κάτσε, στο. Κάτσε, να σου δείξω στο κάτι. Στο κάτι πού το είδα. Πού το είδα, Επίτροπε. Πού το είδα, Επίτροπε. Νομίζω στην καθημερινή το είδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάπου μια φωτογραφία σε μια εφημερίδα θα το βρω, που είναι οι δύο γραμμέ πάνω και κάτω και ανάμεσα, όχι αριστερά-δεξιά. Ανάμεσα υπάρχει ένα ψηλό δέντρο. Ένα ψηλό mm -hmm. δέντρο. Το οποίο, μάλιστα, είναι από τα καμένα. Πρέπει να είναι εκεί στην Πάρνινθα. Στην Πάρνινθα, που κατέβηκε mm -hmm. η φωτιά, θυμάσαι. Ναι, ναι Από τη Βαριμπόπ, ανέβηκε η Πάρνινθα, που βγήκε στην Εθνική Οδό. Φέξε, την πίσω τώρα, μεριά 40 χιλιόμετρα δρόμο. Ναι. Και αυτό το δέντρο δεν πρέπει να είναι εκεί. Ναι. Διότι αυτό είναι ένα δέντρο καμένο. Δεν ξέρει κάποια στιγμή θα τι πέσει. θα γίνει. Ναι. Άρα δεν υπάρχει σοφία που γιορτάζει σήμερα χρόνια τη Πολλά έτσι Η πίστη όλων μας που γιορτάζει σήμερα χάνεται Έ, με έχει όλα αυτά τα κλειστήρια. Συμφωνεί. Ο αγαθοκλή καλά να είναι. Λέει, τα μουτζώνει όλα και κάνει τη δουλειά είναι του. Είναι αυτό που λέει: χρόνια μό... του πολλά. Αγάπη μόνο. <laughs> <laughs> αγάπη μόνο. Και μένει αγάπη μόνο. Άντε και ο Σοφιανό και η Σοφιανή, ωραία ονόματα αυτά έτσι. Πάμε λιγάκι τώρα και στα Το Σόνια, πώ κόλλησε όλα αυτά, μου εξηγεί. Πάμε τώρα και εδώ και στα δεξιά. Όχι, δικά πρέπει μας. να το κοιτάξουμε τα θρησκευτικά για να το έχουν βάλει το Σόνια και κάτι υπάρχει, δεν μπορεί μαζί με όλα αυτά τα ονόματα. Λέστε. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωστέη. Καλημέρα, Πέδε. Παράδοση του Στομαρουσίου, Φανάρια Γιώκ, πρωινό χαμό. Ναι, είναι περίπου αυτά που συζητάγαμε. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο και 26. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε μια μικρή ευκαιρία, απάπημα από τυράκι νερό. Βεβαίω, εδώ στο Real FM, χρησιμοποιούμε τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτια αφής Της Reibo που συνδυάζει μοναδικά και την τεχνολογία και, την, και το design και τα συνδυάζει με τη βιωσιμότητα. Οθόνη αφή, απλά πάτημα ενό κουμπιού. Τι νεράκι θέλει, αν το πει φιλτραρισμένο σε θερμοκρασία περιβάλλοντο, κρύο ή ακόμα και ζεστό αν έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εφιαλωμένο, θα γλιτώσετε τα μπουκάλια, είναι σίγουρο και βεβαίω θα προσθέσετε υγεία και ποιότητα στη ζωή σας. Ανταπο... 801 11 34 34 34. Ανταποδίδω Γιώργο λέγοντα ότι το Συμβόλιο Κατοικίας Εθνικής Ασφαλιστικής έχει 15% έκπτωση με μείωση του έμφυα στο 2024 αν κάνεις το συμβόλαιό σου ω τις 30 Σεπτεμβρίου. Εθνική Ασφαλιστική έχει ένα πρόγραμμα για όλους που προσφέρει ανάλογα με τις ανάγκες σας πλήρη προστασία σε φυσικά δεδομένα, σε φυσικά φαινόμενα, παρτών, τα οποία είναι δεδομένα βεβαίω, δωρεάν υπηρεσία ε, επίγουσας τεχνικής βοήθειας και άλλες 40 καλύψεις. Όρες και προποθέσει υπάρχουν φυσικά, διαβάστε όλα στο εθνικήασφαλιστική.gr Μεγάλε ροζ επιστρέψαμε μια που το εξαιρετικό Use Your Evolution 1 και 2 ταυ... κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα τα δύο album. Ήταν το μακρινό 1991, μια τέτοια ωραία μέρα, 17 Σεπτεμβρίου που έχουμε και εμεί εδώ στο Real Femme για να αφιέρουμε. Μπορεί το χρόνο να κοιτάξω λίγο τα μηνύματά σα. Καλές και κριτικές και τα σχόλια και τέτοιες μέρες σε κάνουν και τα σκέφτες και δύο και τρεις φορές. Το πιο συγκινητικό απ' όλα, αφού πω μέρες πολλές σε όλους και να είστε καλά, ήταν αυτά που θυμήθηκε ο Γιώργος Βρέτας στο πρώτο πάρτι που είχε κάνει ο ΡΕΑ <laughs> <laughs> <laughs> Στη θάλασσα εκεί πέρα, δίπλα, υπέροχα πράγματα. Θυμάται και την καλονή μα στην Εύη. Να είστε καλά. Του λέγα λοιπόν πριν για μια μελέτη που έβγαλε η ΕΒΕ. ο Εβέ. Ο Εβέ βγάζει πάντοτε εξαιρετικά πράγματα και εγώ που τα διαβάζω. δεν θυμάμαι πιο εγώ από τα χρόνια, 40 που υπάρχει ο Εβέ. Πάντα έχει κάτι να μάθει. Πρόσχετα τώρα για τη φαρμακευτική δαπάνη που λέγαμε κάτι και τι προάλλε. 7,1 δισεκατομμύρια, το 40% έτσι, καλύπτεται από το κράτο, το 50% καλύπτεται από την ίδια τη φαρμακευτική βιομηχανία με βάση ένα κανόνα μνημονιακό του Τρίτου Μνημονίου. Ότι μόλις περνάει ένα ορισμένο ποσό, δηλαδή το κράτος βάζει ένα ποσό, τόσα θα δώσω εγώ φέτος για, την, για τα φάρμακα, όταν το περνάει τα βάζει η, φαρμακο, η φαρμακευτική η βιομηχανία. Τρέλα, ελληνική, δεν υπάρχει πιθανά αλλού αυτό. Και το 10% το βάζουν οι ασθενείς όπως γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας. Μία τρέλα. Ένα σύστημα δηλαδή, το οποίο δεν είναι λογικό. Πριν μπούμε σε κρίση... Ε, το κράτος πλήρωνε σχεδόν το 85% το σύστημα υγείας δηλαδή όπως είναι και το αναμενόμενο γιατί γι' αυτό πληρώνει στην ασφάλιση υγείας τώρα είμαστε σε ένα σύστημα τρελό και πορευόμαστε ως να είναι κανονικό αυτό το σύστημα ότι έτσι θα είναι από εδώ και πέρα ενώ ξέρουν ο άπαντες ότι δεν μπορεί να είναι εξού θυμάστε και... προχτές που κουβεντιάζαμε και σου είχα πει και εγώ την ταπεινή μου άποψη αλλά σου είπα αυτή τη φορά μην την πετάξεις το μνημόνιο καταργείται. Όταν καταργηθούν οι μνημονιακοί νόμοι. Και συμφωνήσαμε. Όλα, βεβαίω. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Mm. Έχει κόψει, ας πούμε, δύο μισθού από τον άλλο και του λες τελείως το μνημόνιο. Πού να το καταλάβει. Έχει φτάσει στο σημείο να τον δυσκολεύει να πάρει ακόμα και τα φάρμακά του, πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να έχει καμία δυσκολία. Να θυμίσω δε, επειδή έτσι είναι η ζωή και η φθορά δεν προσπαρνάει κανένα μα. Ότι μεγαλώνει και τα χρειάζεσαι τα φάρμακα και όσο μεγαλώνει. Τελειώνουν και τα φράγκα, διότι γνωστός γνωστόν Με μια σύνταξη θα τη βγάλεις. Τώρα επειδή αναφέρθηκε όμως σε μελέτες ελπίζω το μάτι σου να πήρε και τη μελέτη της Eurostat Που φέρνει την χώρα μας τρίτη από τον πάτο Σε ό,τι αφορά τη φτώχεια και την ικανοποίηση των υλικών και των κοινωνικών όπω λέγονται αναγκών. Δεν την κοίταξα. Δεν είναι μελέτη, είναι ένα δείκτη που βγαίνει κάθε τόσο. Ως, ναι, ναι. Ε, ε, δεν είναι μελέτη. Ε, Άρα δεν το είναι... κοίταξα. Αύριο θα εσ, είμαι έτοιμο να σου πω, θέλη. αλλά μπορώ να σου πω γιατί τον ξέρω καλά. Ότι ξέρω τι θα λέει ε, είναι ότι η Ελλάδα γενικώ όλε τι χώρε περίπου ένα 20 με 25% του πληθυσμού είναι κάτω από το όριο τη φτώχεια. Σε όλε τι χώρε. Ε, και στις χώρες της ΣΕΟΚΡΕ δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, και ο λόγος είναι ε, πολύ απλός, είναι ο τρόπος... να μου επιτρέψεις, όχι από προσωπική εμπάθεια ή κάτι άλλο, αλλά γιατί, από όσο είδα τα, τους αριθμούς, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6,8 και εμείς είμαστε στο 13,7, κάτι τέτοιο. Ανάλογα τι θα πάρει, λοιπόν, υπάρχουν τρει ή τέσσερι δεν θυμάμαι τώρα καλά, ή τέσσερες δείκτες που χρησιμοποιούμε, τι στον πληθυσμό, εμπάσεις περιπτώσει, σε κάποιο αγαθό, σε όπως είναι και η μόρφωση και κάποια άλλα, η θέρμανση κτλ. Η Ελλάδα βγάζει αυτό, πώς κατασκευάζεται. Κατασκευάζεται, παίρνεις τι είναι όλος ο πληθυσμός μαζί, τι επίπεδο ζωής έχει, παίρνεις τους 60 καλύτερους, δηλαδή αυτοί που έχουν καλύτερο επίπεδο ζωής, οι 60 πρώτοι, και λες το μισό τουλάχιστον πρέπει να το έχουν όλοι. Ναι πάντως εμείς από το, ε, απ το μέσο όρο αυτών των δικτών που λες ε, και τους βρήκα για να σου, τους πω εγώ αφού δεν τους έχεις πρόχειρου. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, είμαστε στο διπλάσιο. Από το μέσο όρο της Ευρώπης είμαστε στο διπλάσιο. Και πάνω από μάς χειρότερα από μάς αν προτιμάτε είναι μόνο η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ναι, βγάζει α... πάντα το αποτέλεσμα. Όχι μου, δεν βγάζει πάντα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Η αυτή. χώρα δεν ήταν στον πάτο της φτώχειας, συγγνώμη Όχι, που ό, το... έτσι είναι, έτσι έτσι σκάσω, είναι όσο πάνε θυμάμαι πάνε. αυτό το δείκτη. Μόνο μία περίοδο όταν είχαμε μπει στο Ευρώ 4-5 χρόνια, αφότου είχαμε μπει, για μερικά χρόνια άλλαξε λίγο η θέση μας. Αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονό. Ότι εμείς γενικώς εμφανιζόμαστε να έχουμε χαμηλά εισοδήματα Ενώ δεν έχουμε πραγματικά τα εισοδήματα αυτά που εμφανίζει σαν δυστυχή Και αυτό φαίνεται και από αυτό που λέγαμε και χθε. Είδε πάλι ότι οι δηλώσει ενός τεράστιου κομματιού της κοινωνίας Και μάλιστα του κομματιού που είναι το εύκολο κομμάτι Είναι στα μισά, δηλαδή σου λέει εγώ τζίραρα τόσα ε, Και εγώ έλα 15.000 Ή ας πούμε λένε έχω ακαθάριστα έσοδα mm. 15 καθαρά έσοδα 5. Ναι. Ε, φρολογία επί τον 5, λογικά είναι ένα χιλιάρικο. Κι άγω εγώ έκθε το βράδυ, α πούμε, για παράδειγμα, Γύρω το τον Καβαθά, που είναι εκπρόσωπο των μικρομεσαιών και καλύπτει και το κομμάτι του πιστισμού που είναι από τα μεγαλύτερα κομμάτια. Ναι. Και έλεγε ο άνθρωπο, και δεν φαντάζουμε διαφωνή, εξάλλου δεν θα τον έλεγε και έχθρο, α πούμε, τη κυβερνητική πλειοψηφία ναι. του Καβαθα, προ Θεού δηλαδή και έλεγε ο άνθρωπο. Όταν εμεί εδώ έχουμε α πούμε το ακριβώ ρεύμα στην Ευρώπη. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν θα έχουμε μεγαλύτερο κόστο για να τα βγάλουμε πέρα. Ναι, αλλά δεν είναι δε θα... το ακριβότερο. Δεν θα Έχουμε από τα ακριβότερα. Πού Στο ξαναλέω, είμαστε στη μέση και πάνω. Πού πέρα στη πέρα. μέση και λίγο πάνω. Δηλαδή, στο μέσο Ευρωπαϊκό ρεύμα. όρο και λίγο πάνω. Μισό λεπτάκι. Εύε, παρέμουσε παρακαλώ πολύ τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό του Μητσοτάκη, να τον ενημερώσω <laughs> κάτι θέλω. Ο Μπάμπη λέει να μην στείλει ο Μητσοτάκη την επιστολή στη Φοντερ για το ρεύμα. Τι σε δηλαδή παρακαλώ γι αυτό, πολύ ε. Γιατί με αυτά που λέει ο Μπάμπης Εγώ θα πάθω ηλεκτροσοκ Στέλνουμε επιστολή στη Φοντερ Λάιεν Τα γαλάζια σου γράμματα Δεύτερη φορά Για να διαμαρτυρηθούμε Γιατί στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη Έχουμε ρεύμα κατά πολύ ακριβότερο Από ό,τι έχουν στη κεντρική Ευρώπη Άρα Μπάμπη μου συγγνώμη Περίμενε Σουποκα... πάλι μια Είμαι σίγουρος ότι έχεις μεγαλύτερη δυνατότητα ε, θέλει. Τον... Μην τη στείλε την επιστολή. Μην πάει τσάμπα και το γραμματώσεις, μωρέ, φίλε. Έφυγε αυτή. Που. Πήγε. Που. Πήγε. Πήγε και χωρί γραμματώσιμο πλέον. Ναι, ναι. Πρόσχημα, όμω, η επιστολή αφορά σε ένα πράγμα που έχει να κάνει με το πώ δουλεύει η αγορά στο κομμάτι που είμαστε στη χονδρεμπορική. Πάντοτε μπερδεύουν και μην τον μπερδεύει και εσύ αυτό. Όχι, δεν το μπερδεύω. Τι μπερδεύει, τι γίνεται λέ, στη χονδρεμπορική. Λέω ότι εμένα ο δικό μου, πώ δεν είσαι αντοδικό που λε ότι είναι μια χαρά, εμένα πονάει όταν έρχεται το ρεύμα. Κακό. Να, να τον λαμβάνει από άλλο τρόπο. Τι να κάνω τώρα. Να, να πω ότι δεν με πονάει, με πονάει. Α, ναι, αλλά άκουσε λίγο για κάνουμε. να συνεννοηθούμε. Αυτό που λέω με Τζοτάκι είναι ότι η αγορά τη χονδρεμπορική, δηλαδή Δηλαδή από εκεί που αγοράζουν οι εταιρίες που θα το πουλήσουν εσένα δεν λειτουργεί καλά και ότι πρέπει σε στιγμές κρίσης και ότι πρέπει αυτό να το ξαναδούμε. Αυτό λέει δεν είναι να αφορά στο, στην τιμή του ρεύματο για την οποία αναφέρεται ο Καβαθάς. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα και έχει να κάνει πολύ πιο κάτω όταν πας να ψωνίσεις ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί οι διαφορέ δεν μεγάλε. Ναι, α Στάσου, στάσου. Δεν με να τελειώσει τη σκέψη σου. Μα όμως. έχει να κάνει με αυτό που. <χαι> μπάμπη μου, να τελειώσει τη σκέψη σου, αλλήλω Λοιπόν, Εντός αυτό όμως, που yeah. είναι το πραγματικό πρόβλημα του Καβαθάκη, είναι πραγματικό αυτό και έχει δίκιο, είναι ότι ενώ η κυβέρνηση το σύστημα όλο προστατεύει τον καταναλωτή, πάλι καλά, και είναι κάπου σε ένα μέσο επίπεδο είμαστε τη Ευρώπη, δεν είμαστε πιο ακριβοί, δεν προστατεύει επαρκώ τον μικρό δεν προστατεύει τον εστιατόρα. Δεν προστατεύει τον φούρνο, ο οποίο πληρώνει ακριβότερο ρεύμα. Αυτό θέλει να πει ο καβαδά. Ναι, και είναι αρκετά ακριβότερο ε, από το καταλήγαν. Έχουμε και μερικέ εκατοντάδε, α πούμε, για παράδειγμα, φούρνους που έχουν κλείσει σε ένα χρόνο. Έτσι. Το λέω γιατί το επιχείρημα. Χιλιάδε ότι... φούρνοι άνοιξαν. Δεν ξέρω πόσοι οι έκλεισαν και κάποιοι θα κλείσουν σίγουρα, διότι πλέον δεν, δεν γίνεται το κόσμο να τα αποβηθεί δηλαδή, στο α... προϊόν που του βάζει εσύ, μπροστά ο φούρνο. Εσύ την ε, παρατήρηση, ας πούμε, που κάνει ο ο ρεπόρτε, ο ειδικό περτάει οικονομικά όπω εσένα. Ο πιο απλός πολίτης Ότι κλείνουν οι μικρομεσαίες και οι μικρέ επιχειρήσει η μία μετά την άλλη και αντικαθιστούνται από franchise μαγαζιά, δεν την έχεις δει. Τι εννοεί franchise. Franchise. Εννοώ ότι είναι μια firma μπάμπη καφέδε. Ναι. Κλείνει το μικρό καφέ τη γειτονιά και στη θέση του ανοίγει ένα franchise που δεν υπάρχει. δεν είναι ότι πανεκοί Εγώ δω, το βλέπω και το μένω ένα ω. Ε, σωστά ε, το λέω, ναι, ναι. Ε, Νομίζω ότι προσπερνά κάτι. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Νομίζω ότι, ότι προσπερνά κάτι ξαναλέω. Ότι είναι άλλο πράγμα να τα βγάλει κάποιο πέρα με μια αγορά όταν είναι individual, που λε και εσύ. Έτσι. Όταν είναι η Μαρία Ψάλτη μόνη τη. Και άλλο πράγμα να τα βγάλει πέρα με μια ε, αγορά η οποία, για παράδειγμα, επηρεάζεται πάρα πολύ από το marketing που μπορεί να κάνει ένα franchise. Πώ να το... το κάνουμε τώρα. Δεν... Ναι, εντάξει, τώρα ε, το franchise. Ε. Θέλω να πει μια αλυσίδα. Για να σε εννοούμε. Μια αλυσίδα. Εντάξει, λοιπόν, οι αλυσίδε πάνε καλά και με εγώ εκπλήσωμαι. Αλλά ο κόσμο πηγαίνει και γι' αυτό πηγαίνουν καλά. Το πρωί ήρθατε να πείτε εκπρόσωπο των καφέδων. Ναι, είναι, τους, για να σου έχει πει πολλά. Θα σου πω: ε, αυτό. Ε, Όταν ο άλλο μπορεί να πουλήσει τον καφέ ένα 80 και εσύ έχει κόστο 2,5. Ε, Δεν είναι. Ε, ε, ε. Λοιπόν, τώρα. Ευτυχώ όμω την ίδια στιγμή, εγώ έχω μείνει έκπληκτο και από το γεγονό και μιλάω και με διαφόρου οι οποίοι έχουν ανοίξει μερικού μήνε, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Που είναι μικροί. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, είναι ένα αφεντικό με το δικό του όνομα, χωρί φαντσάζ που λε και εσύ και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα στι αγορέ, έρχονται καινούργιε μόδε, οι άνθρωποι ψωνίζουν διαφορετικά. Άκουσα και τη συζήτηση για τον καφέ που έγινε εδώ νωρίτερα το πρωί. Δεν είναι ο Εγώ έχω κάνω μια παρατήρηση, γιατί κάνω πάλι. Κοιτάζω τι τιμέ του καφέ. Υπάρχουν καταστροφέ, υπάρχουν αυτά που είπαν εκεί πολύ σωστά ότι στο Βιετνάμ μέχρι που αλλάζουν πλέον την παραγωγή του, διότι δίπλα στην Κίνα μπορούν να του πουλήσουν κάτι που του αρέσει πολύ σε καλή τιμή και βγάζουν τον καφέ. Αλλά βλέπω ότι οι τιμές του καφέ είναι περίπου εκεί που ήταν το 22, που ήταν πάλι πολύ ψηλά, μετά κατέβηκαν ναι, χαμηλά. Θέλει τη βοήθεια του κοινού, χωρί πλάκα. Δεν θα πω ναι, τύπου, δεν ξέρω ότι κάθε δε, βοήθεια ναι, δε, δε είναι. Δεν θα πω κουβέντα έτσι. Εμεί, μια φορά που έχουμε βγει και έχουμε πιει καφέ, που πίνω καφέ. Σε ένα γειτονικό. Κάνοντα. Μάστε. Okay. Αν εγώ πω τώρα ότι αυτό έχει ανέβει, θα μου πει Γιώργο, είναι μια περίπτωση. Εγώ Ο ελληνικό οτιδήποτε. καφέ, πίνω διπλό ελληνικό και εσύ πίνει το στάνταρ του καφέ. Μάση. Είμαι, δηλαδή, η κλασική περίπτωση, ας πούμε, του παλαιού καταναλωτή καφέ. <laughs> θα μπορείς Αν να πει ότι έχει ανέβει. Αν εγώ πω ότι έχει τον τον δικό σου, είναι, είναι στάνταρ, εγώ, στάνταρ για, προϊόν. Για, για να μην μπούμε για το χουγαλά που πίνει τον καφέ του όπως οι περισσότεροι σε ένα δικό του στέκη κοντά στο σπιτάκι του, θα παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή ο Μπάμπες λέει τη Τι τιμές του καφέ είναι του 22. Όχι του σερβιριζόμενου. Στούντιο που απάει κυρία Λεφέμ. Τελ... Α, α, α, και εγώ λέω, ναι. άκουσα τον άνθρωπο που λέει ότι οι διεθνείς τιμές του καφέ ανεβαίνουν, άρα περιμένετε αύξηση. Ε, δεν θα το ζητήσω από τον κόσμο να μα ε, βοηθήσει με τη χρηματιστηριακή τιμή του καφέ. Όχι, δεν θα το κάνω. Και... Πριν πάμε πάντω στο διάλειμμα, να περάσουμε να σε ένα περιβάλλον. Να τελειώσω αυτό. Παρακαλώ, γιατί... να τελειώσω. Τελειώνω, τελειώνω. Λοιπόν, ε, αυτό που λέει σωστό είναι να έχει ανέβει η τιμή του καφέ τώρα διεθνώ, τελευταίο, γιατί υπάρχουν αυτέ οι καταστροφέ. Ένα πράγμα δεν μπορώ πλέον. Ό,τι και να ακούσω όταν πρόκειται για ένα κακό νέο, υπάρχει συνοδεύεται ότι α, έχουμε κλιματική κρίση. Για ε, mm. έλεος με την κλιματική κρίση να ευχαριστώ πάρα Φυσικά πολύ, είναι πρόβλημα Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Στραβελάκη Ναι βεβαίω. Γεια σου ναι, Νίκο και ευχαριστώ πολύ έτσι γιατί παρενέβη εδώ Και επικαλείται το BBC Εντάξει τώρα BBC, Real, Real FM 05 κερδίζουμε δεν υπάρχει θέμα Αλλά λέει record 16 μηνών στον καφέ Ναι ναι ναι, έχει ναι. ανέβει τώρα τους τελευταίους μήνες Αλλά λέω και πάλι ότι και το 22 έχει ανέβει ο καφές ήταν χαμηλότερο, πρέπει να το προσέξουν αυτό. Και ε 16 μηνών μην θα γίνει στενό Μην πάνε να καλύψουν το πρόβλημα που τώρα υπάρχει, ότι άλλαξε ο ΦΠΑ και γενικώς έχουν γίνει πάρα πολλά τα καφενεία, όπως λέγαμε και πριν. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν όλα και πάνε να καλύψουν, μην πάνε, μάλλον μην πάνε να καλύψουν τη ζημιά αυτή. Ανεβάζοντα την τιμή του καφέ παραπάνω από κάτι που ενδεχομένω δικαιολογείται από την Ελλάδα. Απολύτω Δεν Έτσι. θα κεράσω καφέ, θα κεράσω public. Υποδέχονται του δικαιούχου των vouchers, βιβλίο Δήπα, για τα βιβλία είναι για όλου. Τι σημαίνει αυτό, Αν είσαι δικαιούχο, μπορεί να εξαργυρώσεις το voucher των 25 ευρώ στα 53 καταστήματα public και public classroom σε όλη την Ελλάδα. Ανακάλυψε χιλιάδε ελληνικά, μεταφρασμένα και ξενόγροσα βιβλία, λογοτεχνία, non-fiction, παιδικά, εκπαιδευτικά και πολλά ακόμα ειδικά για όλα τα ελληνικά βιβλία, απολαύσε επιπλέον έκπτωση 10%. Που αλλού, στα καταστήματα public και public plus home. Ενώ αν πας στα Little Days, στα βόρεια προάστια και που πήγε και τώρα θα πας στα νότια προάστια, από τις 10 έως τις 5 το απόγευμα, στα Little Days, παίρνεις βιογραφικό, πηγαίνεις στο IB Style's Athens Roots και γνωρίζεις την εταιρεία και εδώ και 8 χρόνια... Ε, δεν είναι μια τυχαία εταιρεία, είναι 8 χρόνια τώρα κορυφαίος εργοδότης. Οι ψηλές παροχές υπόσχεται, μικτό μισθό από 1.050 για άγαμου και 1.200 για έγκαμους και αν μπει το δρόμο να πας στο teamlittle.gr θα μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για τα Little Days και τις διαθέσιμες ανοιχτέ θέσεις για την καριέρα σου εκεί. Το συνεργάσα τον κατζέντη για την Κάτριν, να ξέρει ο Χανουί για να μια τέτοια ωραία μέρα. Mm -hmm. Σε βλέπω έτοιμο να αλλάξουμε από τον καφέ να πάμε που μαρά. Επειδή είπαμε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο και έβλεπα το πρώτο θέμα των νέων σήμερα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι καλό που το κάνει πρώτο θέμα η Εφημερίδα, διότι λέει το ότι αυτά που χάνουμε σε διαρωέ σε βλάβες που δεν διορθώνται στην ώρα τους ή σε διαρωέ του συστήματο που δεν τι ξέρουν καν. Γιατί το ηλεκτρικό άντε να καταλάβει. Στο νερό είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει. Αν δεν βγει στην επιφάνεια, δηλαδή δεν το καταλαβαίνει. Και λέει ότι χάνουμε το ισοδύναμο 5 λιμνών του Μαραθώνα τον χρόνο. Ε, μέσα στο κλειστό δίκτυο τη πρωτεύουσα, οι απώλειε αγγίζουν το 23% λόγω τη παλαιότητά του. 58 εκατομμύρια κυβικά μέτρα εξοικονόμηση πόσιμου ύδατο αναέτο θα μπορούσε να γίνει με τη μείωση των διαρών. Αυτά το ότι η υποδομή έχει μείνει πίσω. και η ΕΔΑΠ μια άλλη δημόσια επιχείρηση, η οποία και αυτή. Ε, δεν έχει κάνει τις απαραίτητες δουλειές που πρέπει να κάνει στο δίκτυό της Ναι, Και αν πιάσει. Α την ίδρυψε. αν ναι. Πιάσεις... Όταν ήμουν Μαρία Δεν μιλάω. Βλέπει. Το, το κόψα. Όταν ήμουν στραβάδι. Ε, Δούλευα μαζί με τον εξαιρετικό δάσκαλο Γιώργο Παπαδάκη. Πάρα πολύ απαιτητικό δημοσιογράφο. Πάρα πολύ απαιτητικό δημοσιογράφο. Όποιο δεν... είναι πάλι πίσω στην τηλεόραση. Δεν έπεσε τίποτα κάτω. Ποτέ έτσι. Δηλαδή για να τα βγάλει πέρα με τον Γιώργο, έπρεπε πραγματικά να δουλέψει. Λοιπόν, δεν ξέρω, με είχε ξεχωρίσει, μου είδε ξεμπιστοσύνη του χρωστάει νομοσύνη Δεν μπόρεσε και ποτέ να το ξεπληρώσω. Και ε, έχω ξεκινήσει και ψάχνω την ιστορία με την ΕΙΔΑΠ. Πηγαίνω λοιπόν, βρίσκω εκεί του υπευθύνου, Μπάμπη. Ε, είμαστε στην κυβερνητική θητεία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 90 κάτι. 90-93. Mm -hmm. Δηλαδή, 21 και βάλε χρόνια πίσω είναι αυτή η ιστορία. 31 και βάλε χρόνια πίσω. Και. Και. Αυτή ακριβώ ήταν, παιδιά, ήταν το πρόβλημα που επισημέναν όλοι. Οι διαρροέ του δικτύου. Τρει δεκαετίε πριν. Εντάξει, από είναι γνωστό θέμα Από μυτσοτάκι Μητσοτά... σε μυτσοτάκι, πάμε. Δεν ξέρω πώ αισθάνεται το. Η... Ναι, ναι, αυτό σε μάρα. Ναι, ναι, ναι. Έλα εδώ. Έλα Όχι, πότε, λέω γιατί δεν ξαναγύρισε κάτι τώρα. Επειδή ξαναγύρισε το θέμα τώρα, γι' αυτό το λέω. Ναι, αν εμβρία και... είχαμε τότε, αν έχουμε και τώρα. Και ανάμεσα πολλέ φορέ έχει υποθεί. Ναι. Τελειώνω με αυτό, ξέρω, γιατί για, τέλειωσε για ο χρόνο. Για, για να μην παρεξηγιόμαστε, δεν περιμένω από τον Πρωθυπουργό να, πάει να βουλώνει τρύπε. Γιατί, γιατί δεν το περιμένει. <ΛΣ> γιατί δεν το περιμένει, Αυτό ξέρει το πρόβλημα, πρέπει να κάνει κάτι για να λυθεί. Ναι. Να τα περιμένει όλα. Και Μα να πω και ναι. ένα άλλο που ο παρατηρεί. Να παρατηρεί, <laughs> εδώ. Ναι. Ναι. παρατηρεί πολύ σωστά η εφημερίδα ότι έχουμε και στην οικιακή χρήση και βασιλιά στι απώλειες του νερού, τι είναι το καζανάκι και αυτά τα ξέραμε Το τούβλο στο καζανέκι δεν τα έχεις το, Όχι το τούβλο το βάλαμε για να κάνουμε εξοικονόμηση ναι, για να γεμίζουμε για το... για για λιγότερο νερό Εγώ έχω τρέλα με αυτό Μόλις αρχίσει να τρέχει παθαίνω μια τέτοια <laughs> Έχω μάθει να το διορθώνω Αλλά βεβαίως υπάρχει και ο αγαπητός κύριο Γιάννη Που θα έρθει Μπα, να κάνει κανονικά τη δουλειά She got cooking. 9 και 8, στο 97 και 8. Θα μου πει: 9 και 8, στο 97 και 8. Θα μου πει: Χτε τραγούδι, σου βαλάει εδώ πέρα γιατί σε στενοχώρησα. Να φανταστεί ότι όσο ήμουνα σε κατάσταση ναι. νεότητο, ναι. έτσι κι άκουγα τα λιντά, έφευγα τρέχοντα. Τόσο πολύ δεν μου άρεσε. Ναι, ρε φίλε, αλλά σου βάλει... όμω. Σου έχω βάλει το τραγούδι μπαμπίνο, ρε. Ναι, ναι, ναι Το ναι. μπαμπίνο σου έχω βάλει. Μα, μά, μά, γι' αυτό θα, θα έφτανα και κάνω. εκεί. Κάνω επειδή μου το έβαζαν πίτες λόγω του ονόματος γιατί στους Γάλλους δεν υπάρχει το, το όνομα ε, ναι, αυτό είναι ε, και τους φαινόταν περίεργο το μυαλό τους πήγαινε ναι. στην γνωστή φιγούρα του Disney, έτσι και όλα yeah. αυτά ε, αργότερα όμως άρχισα να καταλαβαίνω αποτύχει διότι με πήρε ένα γνωστό μου εκεί και μου λέει θα πάμε απόψε να ακούσουμε κάποιον που δεν σου αρέσει. Και λέω, γιατί να πάω να κάτι που δεν μου αρέσει. Ξέρετε, όταν είσαι ναι. 20, κάτι τώρα, αυτά δεν περνάνε. Δεν Για ακούω δίδα, την θα... Ταλιδά live. Κατορθήκε. Ε, φυσικά. Ε, Πρόκειται για τεράστια καλλιτέχνη. μεγάλη. Πάλι. Και είναι και η πρώτη που πήρε χρυσό δίσκο στη Γαλλία με τον Μπαμπίνο, παρακαλώ <laughs> πάρα πολύ. <laughs> Προβοκάτορα τελείω, α πούμε, το μακρινό 1957. Να ευχαριστήσουμε του φίλου που πέρα από τα σχόλια για τα σχολιανά στέλνουν τα χρόνια πολλά εδώ για το αγαπημένο ραδιοφωνό Εφέ μου, έδωσε 97 και 8. Κάποιοι από εσά δε κοιτάτε να με φορτώσετε και συναισθηματικά και γράφτε τα διάφορά σα, αλλά δεν θα τη χαρίσω του μπάμπι. Γιατί είπαμε πριν ότι εκτό από τον Ιωβέ, τον οποίο αναφέρθηκε με την έρευνά του κτλ., υπάρχουν και τα στοιχεία τη Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει καταραμένη φτώχεια στην Ελλάδα, είμαστε τρίτοι από τον πάτο. Και επειδή είπε για τι ε, παραμέτρου με τι οποίε βγαίνει η έρευνα, η εφημερίδα η Δημοκρατία. Για να πω και στο φίλο του Χαρέλα, που εδώ πέρα ακούγονται όλα και τα πρωτοσέλεα όλων των εφημερίδων και ακούγονται και από τον Νίκο Τεστραβελάκη το και από τον Νίκο του Κατζανικολάου. Οπότε εμεί εδώ τέτοιου είδου λογοκρισία δεν κάνουμε. Άκου λοιπόν να δει που τι έχει τι ε, κατηγορίε η εφημερίδα. Υκανότητα αντιμετώπιση απροσδόκητων δαπανών. Mm -hmm. Συζητάγαμε δεν... πριν από λίγο για το χαλασμένο καζανάκι. Δεν είναι μέσα. Το είναι καζανάκι, κάποιες άλλες αφροστόχητες είναι... Δηλαδή επισκευή ας πούμε Είναι μια σπίτι. μεγάλη επισκευή ε, ε, Που είναι απαραίτητη για να είναι το σπίτι σου λειτουργικό πούμε, Αυτό να πάθεις μια μεγάλη βλάβη στα υδραυλικά Και πρέπει να τη διορτώσεις Και τώρα, μεγάλη να μην είναι σε πληροφορώ Ξέρω εγώ το πιο φθηνό σετάκι λεκάνι Καζανάκι Γιατί αυτά πάνε και μαζί πια ε, Το πιο φθηνό Είχε 95 ευρώ. Το λέω γιατί έτυχε πριν απο 95 μήνες. είναι πολύ φτηνό. Το πιο φτηνό by παλιότερα far. Παλιότερα δεν έβρισκε. Προσφορά εδώ στα μεγάλα καταστήματα ε, ναι, και τέτοια. Τα τα, τα φέρανε, αυτά. Οι τιμέ είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλότερε. Λέω όμω γιατί. Αν κάποιο παίρνει 7,5 εκατοστάρικα, 8 εκατοστάρικα, 9 εκατοστάρικα και του κάτσει mm -hmm. μια τέτοια στραβή, θα τον κοιτάει το καζανάκι και θα τον ανοιγοκλίνει ναι, από τη βρύση. Ο δείκτη αυτό αναφέρεται κυρίω σε ζητήματα υγεία, σε ζητήματα. ξέρει να αντιμετωπίσει μια τέτοια. Αλλά αν θε, εγώ αύριο θα το, έχω, θα το έχω προσέξει, αλλά το ξέρω αυτό το δείχτη καλά. Θέλω γιατί... να του διαβάσω πάντω. Τον έχει αναδείξει πολύ καλά αυτό το Για τη... να μην το χάνουν οι ακροατέ, να του διαβάσω του δείχτε, για να καταλάβουμε και πώ προσδιορίζεται το πράγμα. Εκτό από αυτή την αντιμετώπιση απλουσδόκητων δαπανών, λέει η ικανότητα να πληρώνουν μια εβδομάδα ετήσιων διακοπών μακριά από το σπίτι του, ικανότητα αντιμετώπιση καθυστερήσεων πληρωμών. Άργησε να πληρωθεί και έχει μείνει στο αύριο. Μαζεύ... Όχι, είναι. Αλλά είναι όταν σου μαζεύει χρωστά, χρωστά, σωστάς και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Ικανότητα <συσίλιστα> για ένα γεύμα με κρέα, κοτόπουλο, ψάρι ή χορτοφαγικό ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα. Αντικατάσταση φθαρμένων ρούχων με καινούρια. Δύο ζευγάρια παπούτσια που εφαρμόζουν σωστά συμπεριλαμβανομένου μία ζευγαριού παπούτσια παντού καιρού. Είδηση ψάρι. Δεν είναι, θέλω να πω ότι δεν διάβασα για καμιά γούνα α πούμε έτσι. Στα φαγητά δεν έχει μέσα το χαβιάρι. Και πάλι λέγοντα το πράγμα. Σε αυτό, λοιπόν, αυτό που σου επεσήμανα και πριν είναι το πώ καταρτίζεται αυτό ο δείκτη. Αυτή είναι η τέλεια. Το έχει αναδείξει αυτό το θέμα η... το Ινστιτούτο Μελετών τη ΓΕΣΕ, να σου πω και 30 χρόνια. Πάρα πολύ καλά. Και επειδή εκεί πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι που κάναν πολύ καλή δουλειά, ερευνητέ και κυρίω ο προϊστάμενο και ο σημερινό συντονιστή είναι εξαιρετικό, ο το έχουν αναδείξει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και πάντοτε χρησιμοποιείται αυτό ο δείκτη για να δούμε πού θα βάλουμε το κατώτατο ρομεροκάματο, τον ελάχιστο μισθό. Mm -hmm. Έτσι, ο οποίο είναι πάνω από αυτόν τον δείκτη, από το τι βγάζει αυτό ο δείκτη, συνήθω ήταν, αν εξαιρέσει τα χρόνια του Μνημονίου, ήταν δύο φορέ πάνω. Άρα και εκεί αποδεικνύεται η ανάγκη του να υπάρχει δουλειά. Αυτό που προέχει πάντοτε είναι οι άνθρωποι να έχουν δουλειά και να είναι όλοι που μπορούν να δουλέψουν σε δουλειά. Σου με ένα πρόβλημα που είχε η Ελλάδα και ακόμη δεν το έχει λύσει και το έχει, είναι ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας ισότιμα και με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια δύναμη που συμμετέχουν οι άντρες. Δηλαδή πάρα πολλέ γυναίκες δεν δουλεύουν. Το α, ακούω να κάνω μια παρατήρηση. Α, Νομίζω ότι είμαστε σε άλλη φάση, χωρί να θέλω καθόλου να το προσπεράσω. Είμαστε σε μια φάση που έχουμε νεόπτωχου. Έχουμε εργαζομένου που, και... που είναι φτωχοί. Δεν έχουμε ανέργου που είναι φτωχοί. Δεν έχουμε ανθρώπου που μισό δουλεύουν και είναι φτωχοί. Έχουμε. Αν... Ε, δηλαδή, ρε, μπαμ, να σου πω τώρα κάτι, επειδή δεν... βγήκε είναι... και, το, και το καινούριο πρόγραμμα, το σπίτι 2, πώ το λένε και τα λοιπά, Όταν δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, γιατί θε μισό ή ένα μισθό. Είναι σαφές ότι... Δεν φτάνουν τα φράγκα, φίλε. Δηλαδή, δηλαδή, πρέπει να έρθει ο Ιησού και να κάνει τα θαύματα του, α πούμε. Δηλαδή, το αυτό. ένα καρβέλι να τα έχει χίλιου. Δεν να. γίνεται. Αυτοί που χαρακτηρίζονται φτωχοί σε αυτή την έρευνα, δηλαδή που βγαίνουν, βγάζουν αυτό το ποσοστό, δεν έχουν τον ελάχιστο μισθό. Δεν παίρνουν ούτε κάτω-κατώτατο. Δηλαδή, αν παίζει το κατώτατο, δεν είσαι στο επίπεδο τη φτώχεια. Τώρα, αυτό που λε, με ανησυχεί το εξή. Εσεί, ανεξάρτητα με την έρευνα, σε αυτό που μόλι είπα, συμφωνεί ή διαφωνεί. Γιατί ξαναλέω δηλαδή, ότι αν κάποιο παίρνει 8 κατεστάρικα, 9 κατεστάρικα. Το να το πάμε και πιο ψηλά. Ε, και έχει να αντιμετωπίσει το κόστο στέγαση, το ρεύμα, στι τιμέ που έχει διαμορφωθεί. ή το νερό που από τη φενταγρυπίνη κιόλα. Ε, Χωρί πλάκα. Με τα, το κόστο διατροφή να είναι εδώ. την, την ενέργεια, τη βενζίνη, να είναι σε αυτέ τι τιμέ. Ναι, καλά. Δεν, ένα, από ένα φτωχό δεν περιμένει να έχει πρόβλημα με τη βενζίνη, διότι η στατιστική θα σου πει ότι α, δεν υπάρχει λόγο να έχει αυτοκίνητο. ή δεν έχει αυτοκίνητο. Θα πάει με τα μέσα. Ε, αυτό που θέλω να σου πω, διότι βλέπω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Έχει δουλέψει οικοδομή. Ε, ε, Έχει δουλέψει οικοδομή. Λοιπόν, αυτό που. Θύμησε μου να σου πω, γιατί δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Συγγραφάω πέντε βλέπω... και παίρνω τρία λεφόρια, α πούμε, να πάω από τη Δάφνη την Πετρούπολη. Ναι, ε, ναι, δεν λέω ότι δεν έχουν οι άνθρωποι. Δεν λέω αλλιώ δεν μπορούν να κάνουν. Λέω ότι λέει θεωρητικά το μοντέλο. Αυτό όμω που είναι μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι στου νέου ανθρώπου. Η είσοδο των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασία. Είναι τρομακτικά δυσκολότερη από ό,τι ήταν πριν λίγα χρόνια. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα τη κοινωνία πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει κάπω να αρχίσουν να το κοιτάνε λίγο πιο προσεκτικά. Γιατί, Γιατί φυσικά και επιβαρύνει τι οικογένειε, διότι οι οικογένειε δεν θα τα αφήσουν τα παιδιά του ε, χωρί υποστήριξη. Φυσικά η οικογένεια όσο περισσότερα θα δώσει εκεί, τόσο θα τις λείψουν γαλού. Και αυτό είναι που δημιουργεί ένα τρομακτικό πρόβλημα στην κοινωνία και δεν. Το έχουν καταλάβει επαρκώ οι δημιουργοί. Α για παρακάτω τώρα. έτσι όπως Οπού είναι. Θες. Καλά, θα το πω και. Μου έκανε και πολύ κακή εντύπωση για την κατάσταση ελληνική δημοσιογραφία στο συνάφημα. Δεν ξέρω πώ το λέτε. Τέλο πάντων, λες και είμαστε όλοι το ίδιο. Έτσι. Ή κάποιον μπορεί να τον ετεροπροσδιορίσει γιατί κάποιο άλλο είναι διαφορετικό. Τη δήλωσε Elon Musk, τη διάβασε. Την δήλωση. Άμα, ναι, άμα ο Elon Musk παίρνεται, παίζει σε όλα τα δελτία. Αερίζει ο Έλλον και παίζει πάντη. Τώρα, τη δήλωση που Ελλάδα. έκανε για την Ελλάδα... Δεν έκανε καμιά δήλωση, μια ανάρτηση. Έκανε στο... Κα... Μια ανάρτηση στην αμέ... εταιρεία αμέ... του. Αμάν ρε Αμάν, Μια ανάρτηση έκανε. Μην να μας κλειδοπερίχω να αναρνάζεσαι. Μα τώρα δεν μας χέρει και ο Μάσκ. Ξαφνικά αποφάσισε να δει ότι ο Μάσκ ας πούμε λέει πω πω ξέρει Ποιο του έστειλε τι κτλ. Ότι έχουμε Απλώς δημογραφικό πρόβλημα. Απλώ διάβασε το πολύ απλό πράγμα που λέει ότι η Ελλάδα μικραίνει με ταχύτερο ρυθμό από οποιοδήποτε άλλο. Είχαμε 77.000 γεννήσει και 140 θανάτους. Ναι, ναι, εμεί το ξέρουμε αυτό τώρα από το πότε συμβαίνει αυτό. Λέω ότι από το 82-83 και μετά είμαστε σε τέτοια οποια... κατάσταση. Σε οποιαδήποτε λέω, άλλη περίπτωση, ο Έλλον Μάσκ είπε κάτι για τον Τραμπ, είπε κάτι για τη Χάρη, είπε κάτι, πώ τη λέγαμε την κοπελίτσα προχθέ που συζητάγαμε ε, που υποστήριξε την Χάρη. Η την πολυ... τραγουδίστρια, πως... τη ε, ε? την πολύ θυμάσαι. αφήνω τη βρει μόνο δεν είναι. Την Τέιλορ ευχαριστώ Μαρία, γιατί όπως κατάλαβες ούτε τα αγγέλει του νερό. Όχι, λοιπόν, όχι, όχι. όχι β... να τη μόλις, γιατί yeah. έτσι καλλιεργείται το πνεύμα yeah, και yeah, δεν yeah, πεθαίνει. Yeah. Πρέπει λοιπόν, να δουλεύει η μνήμη. Τι, δηλώνει Τι οτέ... πρόβλημα είσαι με την Τέιλορ Σουίφτ, για εγώ κάνω ένα Όλοι σου θέλουν να τη κάνει παιδιά. Και έπαιζε στα πάλι δεν... Α ναι σωστά είχε πει ε, αυτή τη βλαχεία Ό,τι ναι. και να πει είναι είδηση Είπε κάτι για την πατρίδα μας Για το δημογραφικό Για το τι χάνονται οι Έλληνες κτλ. Πέρασε λοιπά Πέρασες στα ψηλάδες και δεν υπάρχει Τι εννοείς και και αναρωτιέ... στα ψηλά ρε, Εννοώ ότι είναι μια είδηση που θα έπρεπε να έχει προβληθεί Είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο Δεν λέω ότι είναι εξυπνότερος και κανονικά, ας πούμε μια δήλωση που αφορά την ελληνική να έχει, έχει παίξει τα δελτία, α πούμε. Την ε, υποτίμησαν οι συνάδελφοι. Συμφωνώ αλλή μαζί του. Γιατί, γιατί είναι μια πολύ αρνητική είδηση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, το ότι την πρόσεξε ο Έλλον <laughs> Μάσκ, βέβαια. Εγώ τώρα με συγχωρεί, επειδή τα συζητάω αυτά πάρα πολλά χρόνια ω πρόβλημα, mm. αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχει διαμορφώσει η ελληνική πολιτεία. Δίνουμε επιδόματα αριστερά, δεξιά, από εδώ, από εκεί. Όλο το, όλο το θέμα οικογένεια πρέπει να στηριχθεί. Με πάρα πάρα πολλά λεφτά. Δεν μου λες μπάπε μου λοιπόν, μια που συμφωνήσαμε. Ε, δεν συμφωνούμε. Εμένα πώ μου θέλουν, <laughs> Μάξ, στο κεφάλι τώρα, τι συζητάγαμε πριν από λίγο, ότι δεν μπορεί να κάνει ε, χαίρι με τα λεφτά που παίρνει στην Ελλάδα. Θα κάνει και οικογένεια. Μα τι προάλλε είπα εγώ. Εδώ. Θα κάνουμε συνεταιρισμό, δεν θα κάνουμε οικογένεια. <laughs> ναι. Μα γι' αυτό σου λέω πρέπει να δοθούν κίνητρα, πρέπει να είναι εξασφαλισμένο. Έβλεπα χθε το βράδυ και και πήγα στο τρίτο επεισόδιο και άρχισα να κοιμηθώ. Ένα serial που έχει στο Netflix που λέγεται Made Δηλαδή η γυναίκα που καθαρίζει τα σπίτια με λίγα λόγια Που είναι μια νεαρή κοπέλα που δέχεται βία, δεν τη χτυπάει Αλλά είναι εξοργισμένος στη μόνη ο άνθρωπος με τον οποίο μένει Ο νέος άντρα. και φεύγει από το σπίτι φεύγει Παίρνει το παιδί της που είναι τριών ετών και φεύγει διότι φοβάται Δεν την έχει χτυπήσει Πρόσχεχε, έχει σημασία αυτό. Δεν την έχει χάσει. Αλλά φοβάται. Δεν έκατσε. Γίνανε κάθε πρώτα. Σου λένε είναι... αυτό θα μουντάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σα λέω παραπάνω, αλλά <laughs> είναι. είναι αυτό που λέμε τώρα καλή κινηματογραφική γραφή. Σχεδόν ντοκιμενταρίστικη. Δείχνει πώ στην Αμερική υπάρχουν τα πάντα και πώ ταυτοχρόνω δουλεύουν. Δεν δουλεύουνε. Πολύ ρεαλιστικό. Πολύ <laughs> ρεαλιστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Πήγα μία και μέχρι να, να δω και το άλλο επεισόδιο, μετά δεν άτεχα. Αλλά πάρα, πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι δύσκολο για του νέου ανθρώπου Όπως καταλάβατε, έχουμε Εκεί περάσει έξω. στο πολιτιστικό ένθετο mm -hmm. τη εκπομπής Να σα πω κι εγώ το Σογκούν που σάρωσε και πήρε 18 βραβεία. Αν το δείτε. Πήρε τα περισσότερα τηλεοπτικά βραβεία που έχει δοθεί ποτέ σε σειρά. Η Ιαπωνία, ε, μεν. Το μεν, συ... γιατί το. Η Ιαπωνία είναι κορυφή. Ε, να, να πω γιατί. Γιατί είναι, η Ιαπωνία, μεν, είναι αμερικάνικη παραγωγή και το 70-80% είναι στα Ιαπωνέζικα και έχει και κάτι αγγλικά Ά, εγώ ενθουσιάστηκα. Και αυτό που λένε το μονορούφι, δηλαδή το Σάββατο, όχι αυτό το προ, προηγούμενο, σχεδόν απορροφήθηκα τελείω. Τώρα, θα πάρω πάσα όμω από αυτά που έλεγε ο Μπάμπη πριν από λίγο για τη ΜΕΙΔ. Γιατί φοβήθηκε και έφυγε. Την κυρία Νατοπούλου την έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Έτσι. Ε, που κατήγγειλε ότι δέχτηκε μπούλινγκ από την. Αν την έχουμε κύριο εδώ. Κύριο έψαχ, να την έχουμε, να την Μπορεί. ακούσουμε. Γιατί Ά, δεν πέρα. την ακούσει όλοι. Ε, μπορούμε να την βάλουμε το 9 είναι. Έχω στοχοποιηθεί. Έχουμε δεχθεί βούλη. Έχουμε δεχθεί απειλέ. Και εγώ προσωπικά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Στέφανο Κασελάκη πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ιδεοντολογία, mm. ακριβώ διότι παραβιάζει διαρκώ το καταστατικό του κόμματο. Λοιπόν, να πάω και παρακάτω γιατί ενέχρι, αυτό ενέχρι. έπαιξε χθε, το ακούσατε κτλ. Σήμερα το πρωί η κυρία Νατοπούλου βγήκε στον Νίκο Στραβελάκη. Εκεί ήταν γύρω στι 7 και κάτι. Στην ερώτηση του Νίκου που είναι μια κανονικότατη δημοσιογραφική ερώτηση, διότι εδώ έχει να κάνει αφενό μετά αν κάποιο θέλει να εκθέσει επί προσωπικού πράγματα, αφετέρου είναι πολιτικό το ζήτημα από τη στιγμή που κατηγορεί κάποιον και υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Και η κυρία Μητοπούλου απάντησε τα εξή. Δυστυχώ δεν έχουμε προλάβει να τα μοντάρουμε, αλλά θα σα τα μεταφέρω. Είπε ότι έχει προσωπικά μηνύματα. Το άκουσα. Εκεί στηρίζει το bullying, δηλαδή ο... Κύριο Κασελάκη, κατά την κυρία Νοτοπούλου και όσα είπε στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real και στο Νίκο Στραβελάκη, τη έχει στείλει προσωπικά μηνύματα και ζήτησε μέσω του αληθινού ραδιοφώνου την εξουσιοδότηση από τον κύριο Κασελάκη να τα δημοσιοποιήσει. Αυτά. Αλλιώ θα τα δώσει αυτή. Δεν ξέρω αν μπορεί ε, να, προφανώς, να τα δώσει. Η γιατί... απειλή ήταν σαφή. Και τα εμπίπτει, νομίζω ότι η εμπίπτει είναι η ιστορία των προσωπικών δεδομένων. Έχει ένα κόλλημα, ε, ε, Ναι, ναι, έχεις ένα κόλλημα έχει. Όταν είσαι και πολιτικός δεν είσαι κανένα πολιτός έχει. Πάντως νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης τώρα Έχει την μπάλα μπροστά του Και μπορεί να πει ο άνθρωπος γιατί μου έκανε εντύπωση Όχι ότι εκπλήσω με πια Θα τα είδε και εσύ μπαμπη τα μηνύματα. Τα τα τρολ ή, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι και τρολ για οι άνθρωποι, αν κάνουν πλάκα στο, στο Twitter και, κατατύχει αν, αν δω κάτι οι άνθρωποι που είναι με τα δικαιώματα δηλαδή σε άλλη περίπτωση αν ήταν μια, κάποια άλλη γυναίκα που το είχε πει ήταν ένα μητού ή ήταν ξέρω, ένα μπούλινγκ, θα ήταν συμπαραστάτε και πολύ δικαιολογημένα ναι, τώρα επιτέθηκαν, εντάξει, στη κατάλωγα, τώρα, επιτέθηκαν στην Οτοπούλου ναι, πάντως έχει ένα θέμα είναι το που λέω να σου πω. Τι είναι ε, Έχει ένα θέμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διαμάχη, φαίνεται ότι δεν πηγαίνει όπως το είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι που αποφάσισαν να βγάλουν το γκασελάκι από τη μέση, δεν τους πηγαίνει όπως φαίνεται. Να τώρα, ας πούμε, να βλέπεις ο Άρης Πιωτόπουλος για παράδειγμα, ισχυρίζεται με ό,τι αυτό αξίζει, στα μάτια μου όχι και πάρα πολλά. Ε, ότι αν κατέβει θα την πάρει την εκλογή. Καλώς Η αλήθεια είναι. είναι βέβαια ότι Ψάφ. βγήκε και δεύτερη μέτρηση. Αυτό εξαρτάται από το, τον κόσμο. Και Πριν, τι θα γίνει φυσικά. όταν θα γίνουν εκλογέ. Βγήκε ίδια. και δεύτερη μέτρηση όμω. Είναι αλήθεια που προφανώ όταν παίρνουν τα ονόματα στη σειρά και προφανώ μετά το όνομα του Τσίπρα ο Κασλάκη είναι πρώτο με μεγάλη απόσταση από αυτού που ακούγονται ότι μπορεί να μπουν. Άρα υπάρχει ένα θέμα. Πριν πάμε, να σε κάτι. Επειδή έχω μια σφοδρή αντίρρηση. Αντίδραση όσο προθέσει, πέστω. Και την είχα πει μάλιστα και σε φίλου που κάνουν δημοσκοπήσει, πολιτικού επιστήμονε. Πού διάολο βρίσκεται την εκλογική βάση ενό κόμματο, ε, εντάξει, υπάρχει και. Πού τη βρίσκεται. Αυτό που σου λένε οι δημοσκόποι είναι ότι αν δεν κάνει μεγάλο δείγμα σε ένα κόμμα το οποίο πήρε ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή, ένα εκλογές, κόμμα στο οποίο πήγαν και ψήφισαν 150.000 άνθρωποι στι προηγούμενε εκλογέ. που σπαράσατε και έχει φτάσει στα όρια τη γελιοποίηση. Δεν δε, δε είναι αυτό. Στάσου, στάσου. Ο δημοσκόπο πάει σε ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα. Εγώ δεν ειναι αυτο ο δημοσκοπο παει σε ενα πολυ μεγαλυτερο δειγμα εγω είχαν πάει να ψηφίσουν 150.000 και τώρα το κόμμα αυτό που δεν είναι στα όρια της διάλυσης είναι στα όρια του εξευτελισμού της γελιοποίησης όλα αυτά που συμβαίνουν ξέρουμε τι εκλογικό σώμα έχει αυτό δεν το ξέρω, αλήθεια, σε ρώτησα για σου δηλαδή... αλλά δεν απαντούνε, Θα είναι οι ίδιοι που ψήφισαν δεν την προηγούμενη απάντηση. φορά? Δεν υπάρχει απαντήση. Αυτά θα αποφαστούν στο συνέδριο. Ε, πώς θα αποφασιστούν τώρα, ούτε αυτό υπάρχει απάντηση. Μου, Αυτά ο... είναι τρελά πράγματα το για καταστα... λειτουργία κόμματο. Το καταστατικό προβλέπει ότι μπορείς να πας να γραφτείς και να ψηφίσεις. Ναι. Άρα θα είναι καινούριο, καινούριο σώμα. Ναι. Άρα λέει, θα, θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Πού θα το βρεις. λοιπόν. Άρα θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Άρα, Από αυτά που είπε ο παπά το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, μάλλον στην Ευρωπαϊκή, Που αυτό κατάλαβα. Okay. Λοιπόν, άρα οι δημοσκόπησή έτσι κι αλλιώ μπορούν να το μετρήσουν τώρα και τώρα που συζητιέται πολύ το όλο θέμα, ακόμη ευκολότερα μπορούν να το μετρήσουν. Και σου λέω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι υπάρχει ένα πανικό στην πλευρά που αποφάσισε να βγάλει τον κασελάκι. Διότι το αποφάσισαν αργά Δεν ήταν αρκετά συντονισμένοι Δεν τα σκέφτηκαν πιο πριν Αλλά τώρα εμφανίζεται ένας πανικός Κάνουνε κινήσεις πανικού Και πολύ φοβάμαι ότι η Νοτοπούλου ε, Μπαίνει μέσα σε αυτές τις κινήσεις νοτο... Βρε, πανικού. Το... το οποίο είναι σημαντικό γιατί Όταν κομμάτι... λες ένα θέμα το οποίο είσαι γυναίκα Είσαι ένα άτομο και, σου, και λέει ότι και ένα άντρα μπορεί να δεχτεί μπούλινγκ. Έτσι δεν είναι. Άλλοι <συρίζοντας> <συρίζοντας> Προφανώ. Άρα. Και μπορεί όταν... να, δε, να δεχτεί μπούλινγκ και από μια γυναίκα επίση. Να, το οτιδήποτε. Ένα τον άλλον. Μαρία μου χαίρομαι πώς... πάρα πολύ που συμφωνεί. Αλλά το βασικό πράγμα είναι ότι ένα άντρα κάνει μπούλινγκ στη γυναίκα. Αυτό κυνηγάμε Προφανώς. κατά προτεραιότητα. Προφανώς. Έτσι. Αλλά λέει ότι πάντα υπάρχει και το αντίθετο. Όταν και λέει ότι μου το έκανε το μπούλινγκ κάποτε, κάποια στιγμή, πάντω στο παρελθόν. Και τώρα το βγάζω που γίνεται το κακό χαμό που έχουν πάθει μια τέτοια λέει, να τον μια πολιτική στερεβούλια. Όχι, έχω ερωτηματικά για το πώς δουλεύουν τα κόμματα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έλα τώρα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Έλα. Αλλά δεν μπορεί το κάθε κόμμα να φτιάχνει το δικό του τρόπο λειτουργίας. Πρέπει να υπάρχουν δέκα κοινά σημεία με νόμο. Η Ελλάδα είναι ίσως και η μοναδική χώρα που δεν έχει νόμο για τη λειτουργία των κομμάτων. Ενώ έπρεπε να υπάρχει. Και κανεί δεν το φτιάχνει, διότι όλα τα κόμματα βολεύονται να το φτιάχνει το καθένα μόνο του και Νο... να βολεύεται όπω θέλει. Νομίζω ότι την εξέφρασε ολοκληρωμένη την άποψή σα, Συναισθητή. Οκ, εντάξει. Εγώ λέω απλώ ότι εδώ πέρα που βρισκόμαστε και μετά την αποκάλυψη που έγινε σήμερα στο Real FM, η μπάλα είναι μπροστά στον κύριο, στον κύριο Κασελάκη. Αν θέλει να πει, κυρία Νατοπούλου, αφού έχετε αποδείξει, δημοσιοποιήστε τι. Και, μετά... και μετά όμως. να κριθεί αν τη έκανε bullying, δεν τη έκανε bullying και όλα τα σχετικά.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 divide don't Τι φωνάρα, τη φωνάρα της Ελλιεμπάση. επιστρέψαμε που το μακρινό 1969 ήταν στο νούμερο 1 με το συγκεκριμένο. Είναι το Ridge Stars. και να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο επειδή σ' ουσίας, Climb Every Mountain. Λοιπόν, εχθές είχαμε εδώ με την έλευση του Νίκου Χατζη Νικολάου μετά την την την την την την την την την την την την την την την την Δηλαδή Α, είχα είχα την την πρώτη μέτρηση την την την δεύτερη την που μετράει την την την την την την την την ...προηγείται με 31% έναντι του Αλέξη Τσίπρα... ...που τον βρίσκει η μέτρηση αυτή στο 15%, τον Πάμιλος στο 9%, τον Νίκο Παπά στο 7%, τον Παύλο Πολάκη στο 6% και την Όλγα Γεροβασίλη στο 4%. Άρα, Σε έχει ένα έναν αέρα. Ποια είναι η ερώτηση. Ε, είναι η ερώτηση, κοίτα να δει ποιον θέλουνε. Αλλά όταν ρωτάς το γενικό κοινό, εκεί ο Αλέξη τσίπρα προηγείται με 11% και ο Κασελάκης είναι στο 10%. Αλλά όταν ρωτάς το κοινό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης προηγείται με 31%. Εκείνη το μεγάλο πρόβλημα που σου έλεγα, η έρευνα αυτή, το, εγώ δεν την είχα δει, αλλά ε, το αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτούς που στασίασαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για να πετάξουν το Κασελάκη, μάλιστα με τον τρόπο που το κάνανε, ε, γιατί δεν δώσαν καμία πολιτική ερμηνεία. Είπαν απλώ θα το πετάξουμε. Καλά, αυτό είναι δική σου πολιτική ερμηνεία. Δεν υπάρχει πολιτική ε, όχι, ναι. Ναι. δεν υπάρχει ε, πολιτική πλατφόρμα ε, ε, ε. για αυτού, για εκείνου του λόγου. Ο καθένα βγαίνει και λέει διάφορα πράγματα, λέει ο ένα για το στυλ τη ζωή του. Δηλαδή όταν τα λέγαμε εμεί, γιατί τον υπερασπιζόντουσαν. Λοιπόν, όταν πιστεύει, κάποιοι εμεί που είμαστε αντίθετοι, α πούμε, και δεν μ' αρέσανε εμένα αυτά τα πράγματα, Εγώ γιατί τον υπερασπιζόντουσαν. Όχι, αλλά στην αλήθεια δεν σε έχω βρει τόσο αντικασελάκικο. Και, και... και δεν το βρίσκω και κακό. Νομίζω Εγώ ότι... έχω γράψει τα χειρότερα άρθρα αντίον ναι, του Κασελάκη. Ναι, ναι, παλιότερα. Όχι yeah, παλιότερα, τώρα, όταν ας, εμφανίστηκε, μαι. όταν πριν εκλεγεί, ναι. αφότου εξελέγει και συνεχώς αρσκοκριτικεί Στον τρόπο που συμπεριφέρεται και σε όλα αυτά τα πράγματα Και τώρα ξαφνικά, τότε τα υπερασπιζόντουσαν όλοι μαζί, με κάποιο τρόπο, με το δικό του τρόπο αν δεν Τώρα βάθος... ξαφνικά τα θεωρούν ότι αυτά είναι ο λόγος, αυτό είναι υποκριτικό Αυτό ένα, με έμφωμε Ο Κώστας Παναγόπουλος, ή Άλκο δηλαδή, έκανε δύο ερωτήσεις έτσι, και αυτές τις δύο. Στη μία ερώτηση ήταν ελάχιστα μπροστά ο Τσίπρα, στην άλλη ελάχιστη. 11-10 ας πούμε. Καθαρά γιώτες. με διπλό σκόρ ήταν ο Κασελάκης για το κοινωνική γι επιρροή και πολιτική επιρροή. Κάτι τέτοιο ήταν. Αυτό που εγώ αναρωτιέμαι και το αναρωτιέμαι πολύ σοβαρά για να πάμε και στο Πασόκ γιατί χτε με το που ήρθε ο Νίκο Χατζηνικολάου μετά την ταλαιπωρία του με τη μέση του ήρθε ο Νίκο Χατζηνάκη και έδωσε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και αλήθεια το λέω, δεν το λέω τώρα. Έλα, να τελειώσουμε γρήγορα να πάμε σε αυτό. Λέω, ο, ο... ο, εκλο... ο εκλογικό κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που θα προσέλθει, είναι άγνωστος. άγνωστο. Mm -hmm. δηλαδή, ναι, από... αλλά ποιο θα τον φέρει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το σύζυζα. ξαναλέω, από το 17%. Σου κάνω το ερώτημα. Μαρία Μπάμπη, δεν με αφήνει να σου τελειώσω τη φράση μου. Από το 17,8% των ευρωεκλογών έχουμε πέσει δημοσκοπικά στα μισά και λιγότερα. Σύμφωνο. Άρα εδώ κανένα δεν ξέρει να σου πει Ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν έχει με ιδιαίτερη σημασία διότι ε, πώς αυτοί. Τι δεν, ψηφίζουν... δεν ξέρει ποιο είναι το εκλογικό σου σώμα. Βέβαια, κάπου μάλλον σου λέω. Αυτοί που πηγαίνουν και συμμετέχουν στην εκλογία α πούμε, τώρα, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, μπορεί Η να μου βρεις... γνώμη, Μπάμπη, με μια κουβέντα είναι ότι αν έχασε να φτιάξει ένα δικό του κόμμα ε, που δεν είχε όλη αυτή την αρνητικότητα που τώρα πια ας πούμε, αγκαλιάζει το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση. Μπορεί να εμφανιζόταν σχεδόν σαρωτικός Δεν ξέρω Ναι αλλά δηλαδή δεν μπορεί, ξέρω να κάνει αυτό, γε... μπορεί να κάνει ένα γκέλ στην κοινωνία Αλλά ε, χωρί να το πω έτσι Και τότε που διαφωνεί μαζί μου αρι... γιατί και χθε σου το έλεγα Γιατί ξαναλέω ότι μιλάμε για το εκλογικό σύμμα του, του ΣΥΡΙΖΑ Ναι αλλά το, ο, ο σκοπό ενός σήμερα... κόμματος είναι να πείσει το εκλογικό σώμα Αν κάποιο το πείθει καλύτερα Αν φέρνει μέσα καινούριου ανθρώπου, Αυτό είναι που θα παίξει ρόλο τελικά διότι με Αυτό το βλέπει σύ... τώρα στην Ευστρία. Αυτό λέω, στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα πάνω. Ξατάτε, να... στο ναι, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. του 3 και του 4% παίζουν άλλα πράγματα ρόλο. Ε, ναι. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να πιάσει εσύ ένα εσύ υψηλό ποσό. Δεν είναι σαφέ ότι έχουν μείνει σε αυτό το 8-9% που είναι στην πρόθεση ψήφο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ναι, με. πηγαίνει προ τα εκεί. Αυτό είναι. Ναι. Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Ναι, αλλά είναι σαφέ όμω ότι. Δηλαδή, άμα ναι, να... υπήρχε ένα κασέλι κόμμα. Ο Κασελάκη ω προσωπικότητα έχει την εμβέλεια που έχει και το πέρασμα που έχει σε ένα κομμάτι τη Α, κατάλαβα τηλέφωνο, να σου απαντήσω. Είναι τελείω άλλο πράγμα. Μα, δηλαδή. Να σου απαντήσω. Οι σιριζοψηφοφόροι είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ε, βέβαια, είναι μα, ο κόσμος όλο. Εδώ το Πασόκη, το οποίο ελπίζω θα... να περάσουμε κάποια στιγμή, ελπίζει, ευελπιστεί ότι θα έχει 300.000 κόσμο να πάει ψηφίσει ένα από του έξι υποψηφίου. Ε, ε, και πα... και, και, και, και με, με τσίπρα ο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάφερε να έχει 140 κάτι χιλιάδε, παρά 150. Mm -hmm. Γιατί γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ποιοι είναι κομματικά και τι λένε στην κοινωνία. Αυτό σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει πολλού ο ΣΥΡΙΖΑ που να μπορέσει αυτό το, να κάνει αυτό, να κάνουν αυτό το άλμα. Λοιπόν, Μακάρι να εμφανιστούν. Αλλά θα πάει πάμε... να το κάνει με τον Πολάκη αυτό το, πάμε... το άλμα. Όπω βλέπει, από την ώρα που ξεκίνησες... Το πρόβλημα έχει και το Πασόκ. Από την ώρα το που... ίδιο πρόβλημα έχει και το στάξει, Πασόκ στάξει, με τον από... Νίκο. Θέλω να το πω από την ώρα που ξεκίνησε να βάζεις θέμα Κασελάκης φοβεβαρά, δεν έχει έρθει ένα μήνυμα. Είναι Είμαστε είναι. πολύ μακριά από την κοινωνία όταν κάτι τα μηνύματα ήδη... είναι πολύ χρήσιμα και πολύ που, ενδιαφέροντα που έχει ήδη ξεπεράσει. Δεν η κοινωνία. Εγώ δεν είπα να μην μπούμε για το θέμα. Λέω όμως, όταν ήδη η κοινωνία έχει ξεπεράσει και έχει πάει αλλού, οι δημοσιοποιήσεις αυτό δείχνουν. Ε? Εμείς καθόμαστε και κάνουμε ξέρω, εγώ, βαριά πολιτική ανάλυση κτλ. Εγώ το κάνω ό, τόσο άλλο σκαναπόγευμα, αλλά <Λπα> <Σεσύνη> Εσύ κάνεις και, το κάνει και με βαριή τρόπο. Ε, λοιπόν, ε... Νίκο Ανδρουλάκης Ο Νίκο Ανδρουλάκης που μίλησε χθε εδώ, με τον Νίκο Χαζενολοο, ε, σχεδόν ήταν ένα άλλο Νίκο Ανδρουλάκης από αυτόν που ε, ήταν όταν βγήκε πρόεδρο του Πασόκ. Έτσι Έχι, έχει πάει πολύ καλά και μπορεί να πάει πολύ καλύτερα αν το κοιτάξει λίγο ακόμη, για ποιο λόγο φαντάζομαι, γιατί συνήθω για αυτό το λόγο πηγαίνουν καλύτερη πολιτική, γιατί είναι πιο ανοιχτό. Είναι πιο αυτός που είναι. Δεν είναι πιασμένος, δεν είναι μαζεμένος, δεν είναι να σκέφτεται τι θα πει αν είναι πασοκικό, πασοκική γλώσσα ή όχι. Πάντως, κοίτα να δεις, επειδή πολλέ φορέ είμαστε πολύ αυστηροί και με τους πολιτικούς αρχηγούς και θα λέμε και δουλειά μα είναι. Εγώ δεν θέλω να πω καλύτες κυβέντες για τον αδερουλάκη, θέλω να είμαι όμως δίκαιος. Η απόφασή του να πάει σε εκλογέ ε, για να σταματήσει τη Μύρλα και την Καρδομυριά, Κατάκα. η ηγετική απόφαση Η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα Είναι μια διαδικασία σχεδόν υποδειγματική Ψάχνουμε να βρούμε τις γωνίες μεταξύ των υποψηφίων Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός Υπάρχει αντιπαράθεση σε όρια συντροφικότητα μεταξύ των ανθρώπων Που είναι μέσα σε ένα κόμμα Και η πρόταση που έκανε χτες, Εδώ στον Νίκο, στον Νίκο Νικολάου, Και σε εμά, στο Αληθινό Ραδιόφωνο να γίνει ένα debate, όχι αποστηρωμένο, όχι του ψυγείου και τη κατάψυξη. Ένα κανονικό πράγμα, ρε παιδάκι μου, να του δει ο κόσμο και να πει: Ωραία τα λέει ο Νίκο, ωραία τα λέει και ο Χάρη. Μπράβο τάξη, στην Ανδρούλα. Μετάξει, δεν πέφτει ο ένα πάνω στον άλλον και όλα αυτά, αλλά με ζωντάνια. Ανοίγε. Καλά, κοίτα να δει debate θα κάνουμε, να κάνω, κάνω ραδιοφωνική εκπομπή. Μήπω θε να το μπουμπονίσει στον Ανδρούλα και να τον ακούσουμε, Μαριά μου. Προτείνω το debate που έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε τι επόμενε μέρε, όλοι μαζί, να γίνει βεβαίω στη δημόσια τηλεόραση να είναι για πρώτη φορά ένα ανοιχτό debate και όχι προκάτ debate όπως όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει και τα διακομματικά και τα εσωκομματικά των ε, παράλληλων μονολόγων όπου κάποιοι ρωτούν. Αλλά ένα debate που μπορούν ελεύθερα να μελήσουν υποψήφοι, να ρωτήσουν υποψήφοι ε, και έτσι να γίνει ένα διάλογος. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα ακόμα και να αποδείξουμε στην ελληνική κοινωνία ότι το Πασόκ με πολιτικό πολιτισμό και ενοτομία ανοίγει διάλογο και ανοίγει και νέους δρόμους στην πολιτική συζήτηση στη χώρα μας. Και μακάρι κιόλας δηλαδή. Θα το θεωρήσω με μεγάλη συνεισφορά στην τηλεοπτική δημοκρατία. Αν και ευρύτερα στη δημοκρατία. Να δούμε επιτέλους ένα κανονικό διάλογο, αδερφέ. Να δούμε μια κουβέντα που να πει ο ένας τον άλλο μια ευθέως κάτι. Βλέπαμε το debate ε, Τραμπ Κάμα Λαχάρης και έβλεπε πώ αντιδρούσε, έβλεπε τη Μάπα. Το πρόσωπό τη. Μόνο αυτό αρκούσε για να το κάνει πολύ πιο ζωντανό. <Σα> το <Σα> άλλο ]elled. πρόβλημα που υπάρχει είναι ε, ότι τα κόμματα επιβάλλουν στου δημοσιογράφου ποιε ερωτήσει θα γίνουν. Συγγνώμη, δεν παρεξηγήθηκε ο Νίκο. Επειδή την έχουμε. Ελπίζω ε, ε, να μην παρεξήγησε Αλλά ο συμμετέχει εδώ και καιρό. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσει Ο Νίκο που θα το πω. Αλλά επειδή το έχουμε κουβεντιάσει, το κουβεντιάζουμε 15 χρόνια, α πούμε έτσι. Γινόμαστε 17 σήμερα, παιδιά, οπότε παλιέ συνεργάτε. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ βαριέ κουβέντε φίλοι και τα λοιπά, αλλά ανταλλάσσουμε απόψεις, διαφωνώντας, συμφωνώντα. Σε αυτό το θέμα έχουν βγει οι, από τώρα, οι πιο προβεβλημένοι από εμά, οι πιο καταξιωμένοι από εμά και έχουν κάνει τα σχόλιά του. Τα κόμματα εκεί, ρε παιδάκι μου. Α κάνει μηδέν το debate. Α μην επηρεάσει κανένα, Να βρει κανένα πολιτικό αποτέλεσμα. Του λέει ο άλλο που ξέρει τηλεόραση τώρα. Εντάξει, εγώ από παιδί. Κάνει ένα δελτίο ρε φίλε, τον Βλέπει όλο ο κόσμο, α πούμε. Και δεν είναι και μόνο του. Και άλλοι συνάδελφοι, τέτοια λένε. Παιδιά, να το αλλάξουμε λίγο. Μην το κάνουμε έτσι, μην το κάνουμε. Όχι, εκεί πέρα. Στριμμένο άντερο, πώ να το πω δηλαδή. Ναι, δεν έχει αυτό. Εντάξει, το... κάποτε θα το καταλάβουν, θα είναι αργά. Μακάρι κιόλα. Ε, το πρόβλημα λοιπόν. Πωρώθηκα και... τώρα και θέλω να ρωτήσω. Μην μπορώνεσαι. Στο Πασόκ λοιπόν. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον το οποίο όμω πρέπει να γίνει ζωηρότερο μεταξύ μα τώρα. Δηλαδή, το να λένε όλοι λίγο πολύ ε, Ζήτω Παπανδρέου. Ε, είμαστε φοβεροί. Έχουμε κάνει τα πάντα. Βοηθήσαμε την Ελλάδα να γίνει σύγχρονο κράτο και όλα αυτά. Και να λένε όλοι το ίδιο δεν είναι αυτό που περιμένει ο πολίτη να καταλάβει. Ξέρετε τι λένε, Σάλια. Τι σάλια εννοεί, Σάλια ρε παιδάκι. Μου, ε, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουν αξία να πούμε. Α, Πρέπει να πάνε και στην ουσία των πραγμάτων. Πώ θα έκανε, Άμα δεν γυρίσει ο Αντρουλάκη να πει του Δούκα. Ρε να σου πω κάτι. Άμα βγει, θα τα φτιάξουμε με το Σέριζα. Έτσι, μπαμ. Να το πει ο, ο Δούκα, ε, ρε Σινίκο, μέχρι τώρα α πούμε έχει τραβήξει το 15, Δεν πα παραπέρα. Γιατί δεν κάνει Να γίνουν μια κουβέντα, ρε φίλε. Ναι. Να πούνε στην Ανούλα, άλλο, κυρία και Διαμαντοπούλου, ήσασταν ε, 10 χρόνια απούσα. Γιατί γυρνάτε και ζητάτε την εξουσία. Ε, εντάξει αυτά Καταλάβε, για με, να πω, για μένα Να γίνει μια κουβέντα κανονική, ρε παιδί. Για μένα αυτά έχουν λιγότερη σημασία από το να συζητήσουν τι λύσει θα βρεθούν στα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Και να δούμε αν έχουν μεταξύ τους κάποιες καλύτερες ιδέες ή ποιες ιδέες έχει ο καθένας. Αυτό με νοιάζει πολύ γιατί αυτό είναι λες. που μετράει. Ωραία Τώρα το αν ε, το τι έτσι, το τι αλλιώς, ο ένας, ο άλλος, τα δικά του, τα κομματικά, ήταν, αυτό είναι, είναι άλλη ιστορία. 14 λεπτά πριν να τους δέκα να συμφωνήσουμε και σε κάτι. Συμφωνώ εγώ με τον Παπαδημητρίο, ο Μπάμπης είναι λύσκολο να... Αλλά συμφωνώ. Μακάρι Μα να γίνει μια κανονική κουβέντα... Θα κρατάω λογαριασμό, να έχω συμφωνήσει ναι. μαζί σου τόσες φορές... Τι θα κάνουν με την ενέργεια, τι θα κάνουν με το νερό που λέγαμε το ρόδι. Και, και πού έχουν διαφορετική χάνες, πρόταση. Yeah. Αν έχουν yeah. όλοι μία... Αν έχουν όλη μία, δεν έχει καμία αξία. Έχει να πει κάτι. Έχω να πω για το νερό βέβαια. Γιατί έχω και εγώ να πω κάτι. Γιατί εγώ θα πάω τώρα κατευθείαν όπω είμαι, είμαι που και δεν μπορώ και τα λοιπά. Πάω να πιω λίγο νεράκι. Από πού θα το πιω, από τον επιτραπέζιο ψύχτη τη Reimbuktuers που έχουμε εδώ πέρα. Δόξα τω Θεώ, έχει και τη δυνατότητα να πάρει μια θερμοκρασία του περιβάλλοντο, να το πάρει στο να φτιάξει έναν υλικό καφέ και τα ρέστα. Αν θε να μάθει περισσότερα στο 890-34-34-34. Από την πλευρά μου, σα λέω ότι το να αποφύγετε τα πλαστικά μπουκάλια είναι μεγάλη δουλειά και το εννοώ. Και βεβαίω ένα επιτραπέζο ψήχτη που φιλτράρει και το νερό, νομίζω ότι βελτιώνει κατακόρυφα και την ποιότητα του νερού που πίνεται, αλλά και την ποιότητα ζωή σα. Η προσοχή σα παρακαλώ, γιατί με κάθε νέο συμβόλαιο ασφάλισης κατοικία στην Εθνική Ασφαλιστική έχετε 15% έκπτωση. Επιλέγετε το πρόγραμμα που σα ταιριάζει, το αποκτάτε μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου, ε, με επιπλέον μείωση των έμφυα 24. Αποκτάτε λοιπόν το πρόγραμμα ασφάλισης που ταιριάζει στι ανάγκε σας με πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας και μέχρι 40 καλύψεις. Περισσότερες πληροφορίες στο εθνικήασφαλιστική.gr ισχύουν όνοι και προϋποθέσεις. Δεν είναι τέλοσιο, μπάκει, η ανεστάζια είναι που έχει γενεφία. <laughs> <laughs> έκανε λαμπρή ε, καριέρα φίλε. Αυτή τη είχε ατυχία με την, με την υγεία τη μεγάλη. Ε. <ės> λοιπόν, μπορώ να πάω τώρα κάτι. E να e ακούσουμε Julius λίγο. Π... Για βάλε λίγο ψηλά αυτό. Λοιπόν, επειδή έγινε μία παρατήρηση εδώ από τον Γιώργο, λέει ότι μετά το 2002 και μετά το ευρώ, άρχισε ο δείκτη γεννήσεων να είναι αρνητικό. Γιώργο, ακού να δει πώ έχουν τα πράγματα. Δεν Για να είναι, είναι θετικό ο δείκτη γεννήσεων, πρέπει να είναι πάνω από δύο. Δεν ε. είναι έτσι. Τι. Δεν είναι όπω τα λέει ο Γιώργο. Ναι. Ο Γιώργο και... ο ακροατή μα. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή εγώ είπα ότι μετά το 80, δεν θυμόμουν ακριβώ, 82, 85, κάπου εκεί είναι που. Άρχισε να δημιουργείται το πρόβλημα με το δημογραφικό. Και πράγματι, εκεί το βρίσκω τώρα, 1,4. Έτσι, όχι, είναι, κάτσε Μετά το 80 κάτι είναι που πέφτει κάτω από το 2. Όταν ανέβηκε το βιωτικό επίπεδο της χώρας ε, δραματικά κιόλα. Δηλαδή, είχαμε εκτίναξη του βιωτικού επίπεδου, άρχισε το δημογραφικό πρόβλημα. Θυμάμαι δε ότι ήταν ίσω η πρώτη που εγώ τουλάχιστον αντελήφθη να το θίγει το θέμα, ήταν πάλι πάλι Το έχω πει κι άλλη φορά επειδή η ίδια ήταν πολύ τεκνή, ε, είχε πάρει την πρωτοβουλία και φώναζε και έσκουζε και τα λοιπά και στα, στη Νέα Δημοκρατία και τότε υπήρχε μια απορία, ρε παιδιά αφού είναι κάτι που το βλέπετε όλοι να έρχεται ας πούμε και ότι mm -hmm. θα καταστραφούμε, δηλαδή θα χαθούμε. Σαν, και αυτό σαν... ήταν ήτανε και ο, προ, προ, προ, ο πρώτος δείκτης ότι θα έχει πρόβλημα με το ασφαλιστικό. Και, και αυτό. Ε, θυμάμαι δε στις ερωτήσεις που κάναμε στις off the record που λέγαμε και τα λοιπά, ρε παιδιά γιατί δεν παίρνετε μέτρα α Έλεγε γιατί τα μέτρα που παίρνονται πρέπει να έχουν ένα πολιτικό αποτύπωμα. με στην τετραετία. Τα μέτρα του δημογραφικού θα έχουν αποτέλεσμα σε 30 χρόνια. Ναι. Επειδή δεν τα πήραμε τα. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα χάλια σε... μετά από 30 χρόνια. Για σκεφτείτε, αν δεν πάρουμε τώρα, δεν θα έχουμε χάλια, δεν θα έχουμε τίποτα. Και, και το λέω αυτό γιατί τότε υπήρχαν δύο εκθέσει μεγάλε. Η μία ήταν του ΚΕΠΕ. Που έλεγε ακριβώ αυτό το πράγμα. Ότι επειδή πάει προ τα κάτω αυτό ο δείκτη, το πρόβλημα με το ασφαλιστικό θα είναι τεράστιο. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Λοιπόν, το τελευταίο, μια μέρα μεν γιορτινή, αλλά και μια μέρα που θυμόμαστε τον Μάνο Λούιζο Το χαρισματικό Κύπριο συνθέτη, μας σε αγαπημένα τραγούδια, έφυγε μια τέτοια μέρα την οποία τη θυμάμαι σαν τώρα, το 1982. Λοιπόν δική του με αυτό το όμορφο τραγούδι σας αφηνουμε είστε καλά ο νίκος θα είναι μαζί σας τον βλέπω εδώ και περιμένει ε, Τι άλλο έχει να πεις Πρώτα λοιπόν. αυτό το πρωί. Και η τελευταία μας φράση είναι δανεισμένο από τον Καλ Πόπο που έχει και αυτός μια τέτοια μέρα και που νομίζω ότι κολλάει λίγο και στην τρέλα του Real <Κι> Στη ζωή υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, η αισιόδοξη και η απεσιόδοξη. Οι απεσιόδοξοι έχουν συνήθως δίκιο. Αν όμως η ανθρωπότητα έφτασε σε εδώ, το χρωστά έστωσε αισιόδοξος. πίσω <Κι> AUTHORWAVE Λα κύρια και από στα καφενεία επί τα γηπέδα στοιχήμα τα καυγά ο δρόμο είχε τη δική του ιστορία. Τι πάνε όμω πω την έγραψαν, παιδιά.